Τ είμα στη πρότη άνεν η πρότος τα αγόνες της κατεγίδας που έρχεται. You are the ε, καλησπέρα σας, είμαστε εδώ στο Radio Revolt ε, Σήμερα θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με, με τους συντρόφου από την ΑΠΑΤΡΙΣ Την εφημερία Δρόμο ΑΠΑΤΡΙΣ Λίγο έτσι να γνωρίσουμε το εγχείρημα και να γίνουμε και κάποια... Κάποιες αναφορούσετε τον τρόπο λειτουργίας της εφημερίδας. Γεια σας. Ε, είμαστε από την ε, συντακτική ομάδα Θεσσαλονίκης της Άπατρη. Ε, να πούμε λίγα λόγια για την εφημερίδα, για το πώς ξεκίνησε η Άπατρης γενικά. Ε, η άπατρη ξεκίνησε το 2009. Ε, αρχικά ως ε, τοπική εφημερίδα, ως τοπικό εγχείρημα, ε, στην πορεία έγινε Παγκρίτια. Ε, από τότε και για περίπου 2,5 χρόνια ε, εκδίδεται ως Παγκρίτια, τέλος πάντων όπως ε, και είπαμε. Ε, θα ήταν έτσι λίγο ενδιαφέρον να διαβάσουμε τι έγραφε το πρώτο editorial του πρώτου τεύχους που βγήκε το Μάρτιο του 2009 που λέει ότι οι υπάρχουσες δομέ πληροφόρησης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πραγματικής ενημέρωσης και ελεύθερης έκφρασης και ως εκ τούτου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω μέσο πραγματική. και ω εκ τούτου η οποιαδήποτε προσπάθεια ρεφορμιστικού χαρακτήρα είναι μια αποτελεσματική. Ω μέσο λοιπόν αντιπληροφόρηση, η εφημερίδα Άπατρη δύναται να συμβάλλει στη συνδιαμόρφωση ενό ανεξάρτητου κοινωνικού λόγου. Ε, Σκοπό λοιπόν αυτή τη έκδοση δεν είναι να βγει μια κοινή γραμμή ή ατζέντα που να προτείνει τη σωστότερη λύση. Σκοπό τη εφημερίδα είναι να ακουστούν απόψει που δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν απόλυτα, απόψη και γεγονότα που επιμελώς θάβονται από τα μέσα μαζικής εξημέρωσης, έγραφαν τότε τα παιδιά, και αλλοιώνονται υπό το βάρος των εξουσιαστικών συμφερόντων, αλλά επίσης και να αφουγκραστούμε τις εξελίξεις γύρω μας, ώστε να αναπτύξουμε το λόγο μας και τις πράξεις μας. Ε, πριν από ένα χρόνο λοιπόν, έγινε το... ένα κάλεσμα, έτσι ώστε η εφημερίδα να ανοίξει και να γίνει πανελλαδική, ε, έτσι, λοιπόν, και εμείς αποφασίσαμε να πλησιώσουμε το εγχείρημα αυτό. Έγιναν ενημερώσεις από τους συντρόφου από το Ηράκλειο σε διάφορες πόλεις ε, της Ελλάδας. Έγιναν στην Πάτρα, ε, στην Αθήνα, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και έτσι ο άρχισαν να, να διαμορφώνονται και να ε, σχηματίζονται οι πρώτες συντακτικέ ομάδε. Ε, ε, τα πλαίσια τα οποία τα μήνυμα των ε, πολιτικών ομάδων τα, των συντακτικών ομάδων, οι οποίες δημιουργήθηκαν, ποια ήταν πάνω κάτω όταν ήρθαν οι από την για το πανελλαδικό κάλεσμα, ας πούμε. Ε, λοιπόν, ο σκοπός ήταν η εφημερίδα να ανοιχτεί, αλλά να ανοιχτεί με έναν τρόπο αποκεντρωμένο, δηλαδή να δημιουργηθούν αυτόνομες συντακτικέ ομάδες τη πόλη, οι οποίες θα καλύπτουνε, πρώτα και κύρια την ε, τοπική επικαιρότητα που δεν μπορούσε να καλύψει το Ηράκλειο προφανώς ε, και να ακουστούν και περισσότερες απόψεις ε, σε επίπεδο αναλύσεων, σε επίπεδο πολιτικού λόγου ε, κτλ. Ε, προφανώς δόθηκε, ας πούμε, το... Ενημερωθήκαμε δηλαδή για το αρχικό μοτίβο το πώς η συντακτική ομάδα του Ηρακλείου και των, ε, των υπόλοιπων ομάδων της Κρήτης λειτουργούσαν μέχρι τότε, αλλά γενικά Υπάρχει η αυτονομία της συντακτικής ομάδας, δηλαδή εμείς λειτουργούμε ας πούμε, με συνελεύσει σε ε, βάση μία φορά τις δύο εβδομάδες και έκτακτε σε περίπτωση που χρειαστεί. Ε, και από εκεί πέρα, αυτό που κάνουμε είναι προφανώς να συνδιαμορφώνουμε πάνω στην κεντρική θεματική που θα έχει το κάθε φύλλο, ε, να γράφουμε άρθρα τόσο πολιτικά αναλύσει, όσο και τοπικά νέα, ε, να δίνουμε δηλαδή το στίγμα της επικαιρότητας στην πόλη, ε, λειτουργούμε και αρκετά στο κομμάτι τη συνδιαμόρφωση όσον αφορά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, γιατί είναι μια εφημερίδα και προφανώ απαιτεί και, και γραφιστικές γνώσεις και γραφιστικέ γνώσει κτλ. Τσουκουτσουκ αυτά, κάπω προσπαθούμε σιγά σιγά να τα μάθουμε. Ε, αναλαμβάνουμε προφανώ το κομμάτι τη αυτοχρηματοδότηση του εγχειρήματο με βραδιέ οικονομική ενίσχυση. Μέχρι στιγμή έχουμε υπάρξει στο Ανεφαρχών και στο Στέξι τη ένα καφενείο που έχουμε κάνει. Ε, και την διανομή του φύλου. Θέλει κάποιος να προσθέσει. Ε... Αυτό να προσθέσω ότι στη διανομή του φύλου, επειδή επιλέγουμε ουσιαστικά η εφημερίδα να διανέμεται χωρίς κανένα αντίτιμο και ουσιαστικά καλύβουμε την αυτού του χρηματοδότηση της εφημερίδας και του χειρίματο όλου εμείς, επιλέγουμε να είναι στο δρόμο, να είναι στα στέκια χωρίς αντίτιμο και να μπορεί ο κόσμος να τη διαβάσει Άσχετα αν μπορεί να την αποκτήσει οικονομικά ή όχι, γιατί υπάρχουν και, και άλλε αναρχικές εφημερίδες οι οποίες είτε διατίθονται ε, με αντίτιμο είτε όχι. Γι' αυτό και ουσιαστικά είναι και η επιλογή του να συμμετέχουμε στην εφημερίδα την Άπατηρης και όχι σε κάποιο άλλο εγχείρημα όταν αυτή έγινε πανελλαδική. Από την πιστεύω μου πια είναι απόλυτα. και Προ το αγνωστό Ανοίγω δρόμο προς το μέλλον που φαντάζει δυσανάγνωστο Παρέ το εχθρό μου κι αν δεν ακού το ήλιο Μπας το να το διαλύσεις Λίγο σκέψιτο Να σπαστώ Τον χορηγήσει με λάθη και πάθεια Φω την έχω πάθει Να μάθει να αγαπά κάθε τι τα λυθινό Με στίχους τον χορηγούμενο και με στήματα Γι' αυτό και προχωρώ Γι' αυτό και είμαι ακόμα εδώ Παθώ τα πόδια μου στη χύθη ντόμου δύναμη Γιατί σιγά σιγά αισθανόμαι να πνίχομαι Από όσους θέλουν να στεκόμαστε αμήχανες στην πράξη Επειδή ακούστηκε μια αρκετά ενδιαφέρουσα όμως απ' το σύντροφο εδώ πέρα σχετικά με το αντίτιμο όπως θέλετε να συμπληρώσετε κάτι παραπάνω για το λόγο το ότι έχει επιλεχθεί να μην υπάρχει αντίτιμο σε αυτήν την εφημερίδα αυτό ήταν αρχική θέση της Άπατρη γιατί είναι εφημερίδα δρόμου και στόχος της είναι να μοιράζεται ακόμα και πόρτα-πόρτα τα μοιράσματα να αφορούν κόσμο που δεν θα μπορέσει να τη βρει διαφορετικά. Δηλαδή όχι μόνο τον κόσμο που κυκλοφορεί σε στέκια, σε καταλήψεις σε ελεύθερου κοινωνικού χώρου, αλλά και κόσμο που θα πάει στο ΝΟΑΕΔ, θα πάει στο ΙΚΑ κτλ. Δηλαδή προσπαθούμε τα μοιράσματά μας να έχουν και τέτοιο χαρακτήρα περισσότερο κοινωνικό. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα, ε, το κομμάτι της χρηματοδότησης έχει μείνει ανοιχτό ε, για ε, να, να όποια, ε, τέλος πάντων, ε, κάθε συντακτική ομάδα του τρέχει όπως θέλει, ε, είτε δηλαδή με κουτί ελεύθερης συνεισφοράς σε, σε πάγκους όπου διατίθεται η εφημερίδα, ε, είτε βραδιές οικονομικής ενίσχυσης, ελεύθερη συνεισφορά, τέλος διάφορα τέτοια πράγματα. Εμείς αυτό που είχαμε από την αρχή επιλέξει να κάνουμε είναι να μην έχουμε κουτιά. Και αυτό γιατί θέλουμε η εφημερίδα πραγματικά να διακινείται ελεύθερα, να μην υπάρχει ούτε καν ας πούμε, το, το κουτί της ελεύθερης συνεισφοράς από πάνω τη. Ε, τώρα αυτό έχει πολλές προεκτάσεις, ε, Μπορεί να είναι και θετικό, γιατί απρόσκοπτα την παίρνει ο άλλος, έτσι και αβίαστα χωρίς να το σκεφτεί, χωρίς να χρειαστεί να φύσει κάτι. Ε, αλλά απ' την άλλη λίγο δυσκολεύει και τα πράγματα στο κομμάτι το χρηματικό όσον αφορά, την, όσον αφορά εμάς. Ε, Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής έχουμε επιλέξει αυτό το δρόμο ε, και ο τρόπος με τον οποίο μαζεύουμε τα χρήματα είναι με βραδιές οικονομικής ενίσχυσης. Απλά είναι σημαντικό να πούμε ότι προφανώς η εφημερίδα έχει κόστος. Δηλαδή, δεν είναι... το ότι διανέμε το δωρεάν δεν σημαίνει ότι είναι και τζάμπα. Αυτό που λέμε πάντα, ας πούμε, στα αναρχικά έντυπα που κυκλοφορούν. Ε... Ε, Τέλο πάντων, ε, μέχρι στιγμής το τρέχουμε έτσι και θα δούμε ανάλογα πώς θα κινηθεί το οικονομικό κομμάτι, αν ε, υπάρχουν δυσκολίες, ίσως ε, να αλλάξει κι αυτό. Αλλά όπως και να έχει θα ενημερώσουμε τον κόσμο γι' αυτό. Ε, μέχρι στιγμή πάντω δεν ε, έχει προκύψει κάποιο είδου οικονομικό πρόβλημα και κάποιο τεύχο να μην μπόρεσε να κυκλοφορήσει για τέτοιου είδου λόγο, α πούμε. Να μην μπορέσει να κυκλοφορήσει, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί ακόμα και αν μια συντακτική ομάδα δεν τα καταφέρει, όπως έχει υπάρξει αυτό στο παρελθόν, όπως υπήρξε και από μας το προηγούμενο φίλο μας, τα έξοδα καλύπτονται από άλλες συντακτικές ομάδες που τα πάνε ίσως λίγο καλύτερα. Άρα ήταν ένα βασικός λόγος, ας πούμε, και Το Πέρα από το επίπεδο της ενημέρωσης και της δικτύωσης, θα μπορούσε να είναι και αυτός ένας λόγος πλαισίωσης πανελλαδικά. Ε, το οικονομικό κομμάτι. Ναι, να, για τη συνέχεια. Σ ναι, σίγουρα, φυσικά. Μα περισσότερες ομάδες, πάνε να πει και περισσότερα άτομα, περισσότερες ενισχύσεις οικονομικές και φυσικά και περισσότερη ύλη. Εγώ απλά να προσθέσω ότι αυτό είναι και το ουσιαστικό, ότι κάθε ομάδα θα αναγνωρίσει το, το έντυπο το συγκεκριμένο σαν εργαλείο τη, ώστε να μπορεί να δει και τον λόγο της μέσα, ε, να του μπορεί να το διακινεί, άρα και να μπορεί και να συνεισφέρει και οικονομικά, αν θέλει κάποια παραπάνω διακίνηση από ό,τι γίνεται στον ίδιο τη χώρο, που αυτό ουσιαστικά το καλύβουμε εμείς σαν έξοδο. Δηλαδή στους χώρους και στα στέκη έχουμε πει ότι εμείς θέλουμε να βρίσκεται το, η εφ τώρα αν η κάθε συλλογικότητα θέλει να διακινήσει και επιπλέον αυτό είναι ακόμα πιο θέμητο σαν εξήγητο φαινόμενο Άτομο χαμήλη περιοχή για τα γούστα σου κουκλαπές με τσαμπαγόμενο καθός, γυρνάω από το πάρτο στην πλατεία Βγαίνουν που από τον ωκεανό Πηγαίνει με μανία Τροει πλοία τροει δάση σαν κυβέρνηση Τι κάνεις την ένδυση, Είναι νύχτες Είναι νύχτες που ξυπνάω Σαν έκτη αίσθηση με μέρη που γυρνάνε τη φόρη σαν έμελη. Πετάω, Γυρνάμε πάντα καθημερινά μου, τεκτενόμενα ιστορίες Ο ουρανός βρεχει, νεύρος πάνω από τις από τις νευρογειτονιές. Αλίτες στέκουν στις και μένεις έντρομος γράφω που φλε. παντού, γύρω έλεγχος, μόνιμος κάτοικος. Η μου εκπέμπεται μέσα σε πειρατικά. Εδώ είναι Αθήνα, εδώ είναι κέντρο, το κήπο, σαν Comme une balle brûlée, perforant la tête du flic Comme une balle brûlée, perforant les oh, têtes du flic vrai. Les graines de la révolution fleurissent, on s'en révèle Attaque sa rémission, notre émission τρέλετε άλλα πέσιουν explosion masif πατάγια που λέει περφοφόζε με την αγρή, στο το που κεντρικά κρίμα στο κέντρο. Στα κλείνω τα καγγελαφτα που σκέπαζουν το φω στι λεφτά και μαγειτέ φωνά φέρτο εκφέρω με το πιατή να μην και Χιλιάδε φωνές σα χιοπίσει χίλια σύννοι, να σε τρέχω κάψτα είδωλα που δόλα σα κλαβών. Σαν του φανατίσμου Σύμπολα για παίχω. Αυτή αγάπη που αναπτύσσουν Μέσα από μέσα ναι σύρμα. Έμιτανε αυτά στρατιά που κάρτα αφέντες Κατακύματα στα μαύρα πήματα, ψυχή που δεν για ένα κομμάτι τη πόσα στο την αλήθεια που δεν πρόκειται να βρεις ένα κουπλέ, ένα ρεφρεν, rivales πόλη που pou li για να pou κάποια εικόνα ka pya ikon nan pye nou yo, που pwòp kòsim nan se ma pou si leve san γίνομαι sa dremos pou jiga κόσμο κάτω από το ki noumè envolos, που Tes tiques comme une popule perforante tes tiques de la révolution fleurit son attaque sa rémission notre émission contre l'État, la répression son explosion massif alors batailles la fait ton kit pour la libération la musique comme une σας αλφαντάφ που λιώνει τα πάντα Στεχνή αλήθεια, κάθε μα σφιχμός είναι Και beat μέσα στα στήτια είναι στα χώνα από λάβα Γύρω μας οι τείχοι, σηκώνουν ανάστημα Που συμβλίβει ότι παρέχει φύση Ότι έχει μείνει από ανάποδη Και κάπω η πουλά να δύσει Δεν hey. ονόματι μονίμως κάτι κόσμος πείσει Αναξήγει το φαινόμενο Το πως θα με κοιτάξεις γεγονός είναι κενδρώμενο Με στο ελεγχόμενο τετράγωνο Που σχέσεις και κουλτούρε. Θυμίζουν Λοιπόν, άρα, μια και η Άπατρη υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει και η συντακτική ομάδα, μια τοπική ο, πολιτική ομάδα εδώ. Ε, Πώ μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό το εγχείρημα, ε, Καταρχήν, έτσι να πω ότι η ιδέα είναι ότι η της είναι συμμετοχική, δηλαδή είναι συμπληρωματική των μέσων αντιπληροφόρηση. Δεν πάνε να κάνει ας πούμε, κάτι δικό τη, το οποίο το βλέπω εγώ ότι είναι μαζί με τα άλλα. Προσωπικά, ας πούμε, και νομίζω και η ομάδα. Δεν τρέφει μία αυτά ότι οι εφημερίδες είναι τώρα η εποχή της, όπω ήταν του 20, ας πούμε, που ήταν το, μόνο, το μαδικό μέσο προπαγάντηση, στα λοιπά. Λειτουργεί συμπληρωματικά με όλα τα διδικτυακά, με όλα τα προπαγανδιστικά μέσα τα οποία υπάρχουν και τα οποία δεν αναπαράγουν ας πούμε, μια αστική κουλτούρα ή την, ε, την κυρίαρχη, η κουλτούρα που αναπαράγεται από τα κυρία μέσα ενημέρωση και κυρίως, όχι κυρίως, και συμπληρωματικά πολλές φορές και από αριστερά ε, έτυπα. Ε, πάνω σε αυτό η Θεωρώντας ότι ακριβώ είναι συμπληρωματικό μέσο, προσπαθεί να δώσει τη ρεπετάκι μου φωνή σε συλλογικότητε και ομάδε οι οποίε μπορούν όποτε θέλουν να τη βρούνε και να δώσουν τα κείμενά του, όπω έχει γίνει και άλλε φορέ. Ε, Επίση, επιστολέ και γράμματα από κρατούμενου κτλ. Ε, οποιαδήποτε ομάδα νιώθει ότι έχει λόγο ή ότι θέλει να θυγεί ένα, ένα θέμα τη, μπορεί να απευθυνθεί στην άπατρη ε, και να γράψει άπατρη για αυτήν, ή η ομάδα να γράψει ένα κείμενο και να απευθυνθεί στην άπατρη να περάσει να φιλτραριστεί από την ομάδα ότι έχει κάποια, τηρεί κάποιες προϋποθέσεις βασικές, έτσι ώστε να δημοσιευτεί. Ουσιαστικά είπατε ότι είναι ένα πάτημα, ένα βήμα, ξέρω είναι ένα όπλο των, των συλλογικοτήτων και των ατόμων ξεχωριστά και όχι κάτι ξεχωριστά από αυτό που πάει να βγάλει το δικό της μοναδικό λόγο, ας πούμε, κτλ. Ε, αυτό. Που ψάχνει λύση με της νύχτας στο βιβλίο Κι αν τα μάτια είναι σημείο Σταμάτα να αναζητάς προσφάσιμα σημεία Είναι νεκρό πια το πεδίο Δεν με κατηγορώ Έχω μάθει να κοιτώ πίσω Απ' την πλάτη μόντα μόνος περπατώ Καχιμπομτα κινούμε στην πόλη που κατοικείς Και κατοικώ ασφυκτιώ Είμαι τιμός για κάθε σκηνικό Πάντα οι ψυχές τι βάζονται στα πόβλητα Τα μάξια τρέχουν όλα πανικό και όσον αφορά την πολιτική δημοσίευση, γιατί ας πούμε, το ζήτημα των κειμένων από άλλες συλλογικότητε, ε, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι ε, δεν τίθεται ζήτημα φιλτραρίσματος στον πολιτικό λόγο. Η άπατρηση είναι ξεκάθαρα πολιτασική και τα πάντα χωράνε μέσα. Ε, απλά, ε, εκτός ε, φυσικά από κείμενα τα οποία κάπως προωθούν έντριγγες, ρε παιδί μου, εννοείται έτσι. Ε, αυτό, οπότε ε, με βάση την... Ε, κύρια και κεντρική θεματική, κάπω ε, διαρθρώνεται και όλη η ύλη ε, εφημερίδας. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα κάποιο κείμενο να μην δημοσιευθείς ένα ε, φύλλο και να δημοσιευτεί το επόμενο, ή να ανέβει διαδικτυακά, ακόμα και δικά μας κείμενα, και κείμενα των υπόλοιπων συντακτικών ομάδων. Αλλά γενικά δίνουμε προτεραιότητα σε κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα ε, και πόσο μάλλον όταν αυτό το κείμενο προέρχεται από μια συλλογικότητα η οποία τρέχει ζητήματα επικαιρότητα, όπως ας πούμε το ζήτημα των σκουριών με την πρωτοβουλία ενάντια στα μεταλλεία. Προφανώς θα προτιμήσουμε ένα κείμενο της πρωτοβουλίας από το να γράψουμε εμείς ένα κείμενο πάνω στο θέμα. Ναι, και υποθέτω ότι τώρα ε, το τελευταίο τεύχος έχει κάποια σχέση με τις εκλογές, μιας και ε, μιλάμε για πολιτική επικαιρότητα. Ναι, το, το φύλλο που ετοιμάζεται τώρα ε, βγαίνει με κεντρική θεματική το αντιεκλογικό. Ε, είτε ευρωεκλογέ είτε η τοπική αυτοδιοίκηση, θα έχει δηλαδή υλικό ε, όσον αφορά αυτό. Και θα έχει και υλικό και αποκρατούμενος, ας πούμε, όσον αφορά αυτό το... Το θέμα. και είναι επίση πολύ σημαντικό. Ε, σαν συντακτική ομάδα, έχετε γράψει κάτι από τοπικά νέα, το συγκεκριμένο τεύχος. Στο συγκεκριμένο φύλλο, ε, αυτό που, ναι, που προετοιμάζετε τώρα, έχει γραφτεί ένα άρθρο για ε, τις συλλήψεις και τις διώξεις των ε, Κούρδων και Τούρκων αγωνιστών, που το έχουμε δει και στην ε, Θεσσαλονίκη πάρα πολύ, αλλά παίζει και στην Κρήτη. Ε, αντίστοιχη ιστορία, όπω και στην Αθήνα. Ε, έχει γραφτεί ένα κείμενο πάνω σε αυτό, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι αναλύσει. Τουλάχιστον από τη δικιά μα η συνεισφορά τη δικιά μας τακτική. Που τη λάσπη, α αγάπη, ποτέ μην με ξεχάσει. Αν σε ένιωσα και με ένιωσε, σημαίνει πω θα χάσει. Όσα χάνονταν, αυξάνονται οι αποστάσει μεταξύ μα. Ανάμεσα μα κινούνται μορφέ από το φε. Που τώρα μοιάζουν μοχθείρε μίσου στι πάσει. Πια δεν τάσεται μαζί μα. Ο χρόνο που κιλάει, σαν να θέλει να ξεφύγει από την όποια τήρησή μα. να από την κανονική ρόητα, δευτερόλεπτα τρέχουνε ή πουλα βαρτιάκια μετανόητα. Μαριονέτες με λιμένα πια τα χέρια και τα πόδια τους βαδίζουν μέσα στα στενά της πόλης Τους χαμόγελαν μασου, δείχνουν τα πόδια τους Εικόνες καθημερινή ζωή, υπό εμπειρία και και άγνοιας. Το δίνω ακόμα κάτω από τον εδώ, της επιφάνειας. Το δίνω ακόμα σαν να δίνω ολόκληρο τον εαυτό μου για σημεσήμα, κατά Σονέτα. Μέσα από τι τα λόγω τα σενάρια. Μέσα από τα αφόρτητα στη βρομική παλέτα. Πρώτα φωτά σημείνουνε και είμαστε μόνοι μέσα. Πιο σκοτεινά και πιο παράξενα σονέτα. Μέσα από τι μυστικότητε τα λόγω τα σενάρια. Μέσα από τι αφόρτητα στη βρομική παλέτα. Σαχόν είναι τα λάθη που το παρελθόν προδίδουνε. Ή το συγγνώμη και το ευχαριστώ που κάποτε βγει από τα χείλη. Κάποιου πόνου να παλύνουνε. Κάποιο παιδικό χαμόγελο που κάποιου τίμονε. Κάποια παιδική φωνή που κάποιο άλλο φίμονε. Κάποιο κλάμα είναι ηλικιού που σταυτια κάποιου σίμωνε. Μα δυστυχώ γι' αυτό το κάποιο τίποτα δεν σήμαινε. Και τώρα χα, το πώ η λαβέστη στακτική στά. Να φύγω, αστυγμένα νερπέτα κουβαρτιασμένε τίνου αλλιώτα. Πιο αλλοκοτάβου, βασονέτα γι' αυτό κι χάμε που φαίνονται δηλητηριασμένε κ ε, ωραία. και Λίγο τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στη... πώ είναι επαναλαλαβικά η φάση με τι συντακτικέ ομάδε και όλα αυτά, κάποιος να αναφερθούμε και λίγο παραπάνω στη δομή. Γιατί, όντα ένα επαναλαβικό μέσο αντιπληροφόρηση, ε, βλέπουμε ότι σίγουρα υπάρχουν κάποιε δυσκολίε και θέλουμε να δούμε αυτέ πώ ε, ξεπερνιούνται. Ε, δυσκολίε υπάρχουν λόγω του ότι είναι ένα επαναλαβικό εγχείρημα και δεν μπορούμε να βρισκόμαστε συνέχεια. Ε, επικοινωνία με τι άλλε πόλει γίνεται μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και περίπου ανά κάποιους μήνες γίνονται πανελλαδικές συναντήσεις ε, σε, με κυκλικά δηλαδή, πέρσι έγινε στο Ηράκλειο, φέτος έγινε στην Αθήνα, το καλοκαίρι θα γίνει κάπου αλλού Η κάθε συνταθήκη ομάδα λειτουργεί, έχει μια αυτονομία δηλαδή το πως θα γίνεται η οικονομική της ενίσχυση, το πώς θα παίζει η πολιτική δημοσίευση της συντακτικής ομάδας. Δηλαδή αν τα κείμενα θα περνάνε πρώτα από τη συντακτική ομάδα ή αν θα ανεβαίνουν απευθείας στην εφημερίδα. Ε, τα προβλήματα υπάρχουν μεταξύ των συντακτικών ομάδων, αλλά εντάξει δεν, δεν έχουν παίξει μέχρι στιγμή κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα που να κρατήσουν πίσω το εγχείρημα. προβλήματα κυρίως ε, όσον, όσον αφορά την, ε, ε, τη συνδιαμόρφωση και την παρέμβαση για την ύλη της εφημερίδα. έτσι. Δηλαδή, ακριβώς επειδή ε, μιλάμε διαδικτυακά και δεν υπάρχει, τουλάχιστον όχι με όλους, σιγά-σιγά αρχίζουμε και γνωριζόμαστε μέσω των πανελλαδικών συναντήσεων, ε, επειδή όμως δεν υπάρχει με όλους ε, η γνωριμία ακόμα και η προσωπική επικοινωνία, ε, Περιοριζόμαστε στο διαδικτυακό, που προφανώς ας πούμε, αργεί και αρκετά συχνά η διαδικασία κτλ. Αλλά γενικά τρέχει αρκετά ικανοποιητικά το όλο πράγμα. Η κάθε συντακτική ομάδα έχει το, το δικό της χώρο μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, όπου όλοι μαζί αλληλεπιδρούμε. Υπάρχουν τα σχόλια κάτω από τα κείμενα που ενανέβουν. Τέλος πάντων στο διαδικτυακό κομμάτι τα πράγματα λειτουργούν αρκετά καλά και τα πολύ βαρβάτα ας πούμε, ζητήματα και οι προβληματισμοί κυρίως όσον αφορά την δομή της εφημερίδας και το πώς θα εξελιχθεί το εγχείρημα στο μέλλον είναι πράγματα που τα λύνουμε επί του προσωπικού στις συνελεύσεις της πανελλαδικές. Οι οποίες γίνονται περίπου κάθε πόσο... Ε... Ας πούμε, δύο φορές το χρόνο βρισκόμαστε. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δύο οι πανελλαδικές. Η πρώτη ήταν ε, αυτό που ανέφερε και ο ε, το καλοκαίρι, ακριβώς μετά το άνοιγμα της εφημερίδας. Ε, και η, η ακριβώς προηγούμενη έγινε ε, στην Αθήνα, που ήταν το, το, το, το Δεκέμβρη. Ε, ωραία και μια. και... Γενικότερα, πάνω στη δομή τη εφημερίδα, η... η κάθε συντακτική ομάδα σε κάθε πόλη ας πούμε, είναι ανοιχτή, είναι κλειστή. Ας πούμε, δηλαδή, ο κόσμο μπορεί να πλησιώσει, ας πούμε, έτσι, να γίνει και αυτό μέρο τη συντακτική ομάδα, ναι, οι... οι ομάδες είναι ουσιαστικά ανοιχτέ, δε πεντάκι μου. Απλά συμμετέχουν άτομα, δεν συμμετέχουν συλλογικότητε. Δηλαδή, δεν θα σκάσει κάποιο ή κάποιοι οι οποίοι θα εκπροσωπούν μια συλλογικότητα ή μια άλλη εφημερίδα ή ένα άλλο μέσο ή οτιδήποτε. Είναι σκάνα άτομα τα οποία φέρουν τη δική του ευθύνη και τη δική του πολιτική τοποθέτηση και μέσα σε αυτό το πολιταστικό, πούμε, προσπαθεί να βγει αυτό. Ε, αυτό που θέλω να συμπληρώσω λίγο, σωστά το ήρθα από αλλά με άλλο τρόπο, ε, το ενδιαφέρον μετά το άνοιγμα, α πούμε, είναι ότι έχει να παλέψει με δύο ουσιαστικά ε, πλευρέ. Η μία είναι, στο πρώτο επίπεδο, τη ομάδα, το τοπικό, δηλαδή το πώ η συστατική ομάδα θα πρέπει να βρει το χαρακτήρα τη και να λειτουργήσει συντακτικά μαζί με άλλε ομάδε, να κάνει την πολιτική δημοσίευσή τη. Και σε δεύτερο επίπεδο είναι το πώς όλο αυτό, εν τέλει, θα μπορεί να περάσει από τη συνεννόηση μαζί με το, όλη την Ελλάδα την υπόλοιπη, μέσω διαδικτυακών, όχι προσωπικών επαφών, να εγκριθεί με τον τρόπο τη ή ακόμα και πρακτικά να εγκριθεί, όχι πολιτικά μόνο, και αυτό σε δύο επίπεδα, ένα στο πρακτικό, ένα στο πολιτικό, δηλαδή στο άμα μπορεί να μπει ένα κείμενο, γιατί μπορεί να έχει μπει από άλλη ομάδα και στο πολιτικό, στο άμα θα πρέπει να μπει αυτό. Και ουσιαστικά δηλαδή, εγώ το βλέπω ότι υπάρχει μια μάχη σε δύο επίπεδα ένα είναι στο τοπικό που πρέπει εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα και ένα είναι να περάσει και να μπορέσει να αποτυπωθεί και στο ευρύτερο το πανελλαδικό, που, το οποίο είναι και το ενδιαφέρον γιατί δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που έχει αναπτύξει προσωπικές επαφές και ε, ε, το ξέρει, έχεις να, να, βρεις να κάνεις πολιτικές συναντήσεις με ανθρώπους ε, διαδικτυακά που πολλές φορές δεν τους ξέρεις ή τέλο πάντων οι είναι πολύ μικρότερε από αυτές που έχει σε, σε τοπικό επίπεδο και ξέρεις τα τις τα πόλεις, ας πούμε, που παίζουν. Ο είναι κοντά από το μας στην ελευθερία να Ανάμετα από το πειρατικό μα καφέ ξεγερμένη καρθιά, στην να, να σε μα που δεν η ΕΚΤ έχει να μάθουν ότι ακριβώς τους για υπάρχουν από τη να δημιουργηθεί για να παιδιά της πατσας νιμπάτσι με ασπίδες να δημιουργηθεί για να δημιουργηθεί να να δημιουργηθεί για να δημιουργηθεί να Λίγο πολύ ότι μαζεύεται ήλη ξέρω εγώ από τις συντακτικές ομάδες, Τε, τώρα πώς φτάνουν όλα αυτά ξέρω εγώ, πώς, πώς κλείνει δηλαδή ένα φύλλο μιας, μιας εφημείδας τελευταίος πάντων και πώς γίνεται επόμενο ας πούμε. Ε, η διαδικασία ουσιαστικά είναι ότι με το που πάει το φύλλο στο τυπογραφείο ε, ξεκινάει η διαδικασία κατευθείαν για το επόμενο φύλλο αρχίζοντας τη συζήτηση μέσα στι συντακτικές ομάδες ουσιαστικά για το ποια θα είναι η επόμενη κεντρική θεματική του φίλου. Μπαίνει σε διαβούλευση αυτό, ε, αποφασίζεται στις πρώτες μία εβδομάδα με δέκα μέρες και από εκεί για πέρα ξεκινάει το, η κάθε συντακτική να προτείνει φι, ε, κείμενα ε, ή να αναλαμβάνει κείμενα, δηλαδή να, να, να χρεώνεται το άτομο ότι θα το γράψω αυτό το κείμενο και μέχρι το deadline το οποίο πάλι έχουμε ορίσει για το πότε θα βγει το φύλλο, δηλαδή ορίζεται από την αρχή κεντρική θεματική, Deadline και βάσει βάση αυτού του δύο άξονε ξεκινάει και εδώ με το φύλλο. Προτείνονται τα άρθρα, γίνονται σχολιασμοί, ε, ε, αποφασίζονται οι φωτογραφίε, οριστικοποιείται το άρθρο και έρχεται η μέρα του deadline, όπου κυκλικά στη Θεσσαλονίκη ε, έχουμε πει ότι αναλαμβάνει κάποιο το σημάζεμα τη εφημερίδα, δηλαδή το ποια από τα κείμενα αυτά τελικά που έχουν προταθεί θα μπουν στην εφημερίδα. Γιατί μπορεί να έχει κείμενα. Για να γεμίσει δύο εφημερίδε και δυστυχώ δεν χωράνε όλα. Άρα ξεκινάει μια διαδικασία με τι συνελεύσει, ποιο χωράει, ποιο δεν χωράει, ποιο θα μπει, ποιο δεν θα μπει, ε, όπου φτάνουμε στο τελικό σημάδι, όπου αναλαμβάνει πλέον ο στισηματία και μπαίνει και κάνει το στήσιμο μέσα στον υπολογιστή για να το στείλει στο τυπογραφείο. Αυτή είναι ακριβώ η διαδικασία. Ε, μέσα σε αυτό η διαδικασία τώρα είναι γύρω στον 1,5 μήνα περίπου μέχρι τώρα το φίλο. Οι ε, στόχοι μας είναι πολύ μεγάλοι, θα θέλαμε δηλαδή πάρα πολύ να το μικρύνουμε και να βγαίνει κάθε ένα μήνα. Σιγά σιγά βελτιστούμε θα το καταφέρουμε. Εντάξει, είναι... ο χρόνος είναι μεγάλη προβληματική γενικότερα σε τέτοια θέματα. Επίσης, να προσθέσω ότι πάει το φύλλο στο τοπογραφείο. Ε, δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή μετά έρχεται εδώ πέρα πριν να σταλείσει όλη την Ελλάδα το φύλλο, να γίνει ο καταμερισμό των φύλλων κτλ. Μετά, εμεί πρέπει να το πάρουμε αυτό το φύλλο, να το αποθηκεύσουμε, να το διανύουμε στα διάφορα στέκια και να έρθουμε να, να το μοιράσουμε στι λαϊκέ όπω κάνουμε σε διάφορα μοιράσματα. Και όλη αυτή η διαδικασία, κάποιε φορέ και όλα, το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο. Δηλαδή, εκεί που τυπώνει το φίλο και σκηνάει η διαδικασία, που ήδη έχει δουλειά για αυτό το φύλλο που έχει φύγει, εσύ ξεκινά το επόμενο. Δηλαδή, και εγώ, ω προσωπικά, ρε παιδάκι μου, το μου πιο απλό. Την τάξη θα γράφουμε, θα μπαίνουν σε μια εφημερίδα, τελικά το πράγμα είναι λίγο πιο σύνθετο. Δηλαδή, και στο πρακτικό μέρο και στο πολιτικό εν μέρι και στο οικονομικό, δηλαδή, και το οικονομικό που αναφέρθηκε πριν ε, μπορεί να φαίνεται κάπως σε αλλά το να έχει πρόβλημα οικονομικά και να μην μπορείς να κάνεις το χείρημά σου, είναι και επίσης ε, πολύ σκληρό ρε παιδάκι μου, δηλαδή να θες να κάνεις πράγματα και να μην μπορείς. Ε, ε, ε, πριν να είχε και πριν που δεν ήμουν, αλλά έχουμε πάρει απόφαση ω τοπική εσό. Και όχι ω πανελλαδική, ότι κουτί δεν βάζουμε. Γιατί και αυτό είναι ένα τρόπο αποκλεισμού κάποιων ατόμων που θα αισθανθούν την ανάγκη να το βάλουν έστω και πέντε λεπτά οτιδήποτε. Και έχουν πάρει απόφαση να είναι τελείω πάνω στο χέρι μα, πάνω στη δική μα αυτονομία, το πώ θα βρούμε τα λεφτά και άμα τελικά θα, θα κυλήσει όπω θέλουμε. Το καλό στην άλλη υπόθεση είναι ότι ακριβώ επειδή είμαστε πολλοί και όχι λίγοι, και επειδή γενικά η συλλογικότητα τελικά ω δουλειά έχει να δώσει. Ε, Μπορούμε να καλύβουμε τα έξοδά μα από άλλε ε, σοκ ή αντίστοιχα να το κάνουμε εμεί για άλλε ε, και να βγαίνει το φύλλο. Ε, ε, το λέω αυτό γιατί κάποιε φορέ, ε, όπω και σε άλλα εγχειρήματα που έχω παρατηρήσει, π.χ. ταμείο, α πούμε, στη και Αθήνα, τα πράγματα πολλοί νομίζουν ότι κοιλάνε ρε παιδάκι μου κάπω αυτοματοποιημένα. Δηλαδή, βγαίνει αυτό, το βλέπουν έτοιμο, θεωρούν ότι εντάξει, έχουν ασχοληθεί κάποιοι άνθρωποι και έχει βγει κάπω αυτοματοποιημένα. Αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ε, τρέχουν άνθρωποι πίσω από αυτό, αγωνιούν, σπάνε κεφάλια κάποιε φορέ όταν δεν μπορούν να βγουν ακόμα και τα οικονομικά. Α τα πρακτικά, τα οποία είναι και ένα μέρο τη ευχάριστο και ένα τομέα το οποίο γουστάρουμε να το κάνουμε. Και θα πρέπει έτσι όλοι στο μέτρο του δυνατού να το νιώσουμε ρε παιδάκι μου όπω αυτό και άλλα πράγματα, κάπω πιο δικό μα. Κάπω ότι άμα δεν υπάρχει είναι κακό. Ε, άμα υπάρχει και δεν μα αρέσει, καλώ κάνει που υπάρχει, άμα μα αρέσει ακόμα περισσότερο να το στηρίξουμε. Και ε, κάπως να βρούμε διεξόδου και τρόπους ε, ε, αυτά τα πράγματα, ρε παιδάκι μου, να έχουν το σημείο να αφορά και να μπορούν να υπάρχουν έτσι ώστε να συνεχίζεται μια, να μην το πω η παράδοση, αλλά μια ιστορία, ας πούμε, πραγμάτων που έχουν να δώσουν ακόμα. Όπως είναι και τα αρχικά έντυπα. Ε, γενικότερα, το, το, το τυράζ της εφημερίδας πόσο είναι περίπου, σπίτι, πανελλαδικά. Ε, αυτή στιγμή νομίζω είναι 14 χιλιάρικα. 15.000, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Και γενικότερα το, κάθε show αναλαμβάνει το κόστος του δικού τη των φίλων που μοιράζει σε κάθε, σε κάθε πόλη, ας πούμε. Ναι, έχει γίνει μια, ας πούμε, τύπου, όχι κάπω αναλογική. Πάει και με τις πόλεις, ανάλογα με τι πόλη έχουν να κάνουν, ας πούμε, έχει 5.000 φίλες, είναι λογικό. Mm -hmm. Έχει σχεδόν, ας πούμε, τον τρίτο των φίλων, ενώ δεν είναι τρεις ομάδες, ας πούμε. Ε, πάει αναλογικά, πάνε και αναλογικά και τα έξοδα. Δηλαδή, και 300 να φάρει, να πάρει μια. Α πούμε, θα, θα αναλάβει το κόσμο το διεκπαιρώσει αυτό. Ωραία, μάλιστα. Είναι τα πράγματα που οι είναι. Αλλά than Ταινίε στην αποχρώση του δρόμου Αντικατοπτρίζονται με στο στυλλό μου Άννα. Μονάδα γόνου, Άννα. Μονάδα ψέματο και αλήθεια. Εξει όρω πω τη γειτονιά εαυτό μου Είναι πέρασμα. Τον ήρω στο λάθο, Κατά βάθο. Όμω είναι όνειρο που το τσακίζει. Κατοχνάδο είναι αμοντάριστα κινηματογραφικά σενάρια. Που σαρκά αποκτούν στο πρόσωπό μου. Επαλά φορά στο φω τη κόλαση. Έχει παθηνάτη, μια η δυνατότητα τη όραση. Έξω από το παράθυρο, η φρόμα τη συμφόρηση. Ακίζει πάντα τα κράτη. Προ ώρα τη απογνώση υπαλλαγάψω. Δύο λόγια Σιγά σιγά τα στόματα. Στιγμές περνάνε και αφήνουν πίσω του αποτυπώματα. Στο θέρμα του χειμώνα επιστρέφει ξανά. Στα ίδια βρωμικά σεντόνια. Αφήσα λίγο την κάστρα να φωτίσει. Μέσα στο μίσο σκόταδο που τίνει. Μέχρι τέλου να ανοστηθεί. Πιο παλεύει με τη σύψη. Το μυαλό πέτασε ύψη. Αίσθηματα σε καθημερινή και πλήρη πίξη. Σίγο <σχελίου> Αδερφέ μου να σε κλείωτα. Στα 12 μέτρα απέναντί του θα με στείνουνε. 21, και ο κόσμο πλέον πλέει όλα τα ότι κι με με Στη ζωνή του πύργω στο πλέμα μου πήγη φωτό. Κατά πήνω διαρκό. Ανά σα που μου λύνουν το κόβω στο λαιμό επιτυχώ. Φωράμε τη φορά πιο δυνατό ή μου να φόρητο. Κανοντά πολλέ φορέ τον έλεγχο. Συγνώμη Έχω αλλάξει για πολλά απόψή και γνώμη. Πήρα από φακτήσα ενόγη μου που στέκω. Του Αντιστή Πάνω από το κεφάλι μου σαν χώνει Κίνα μαχωνι πια. Το μέλο κρίσω με στο κρίσο του νιά Μέσα στη μόλι που στέκω. Σοντανού με συγκομμένη γροφιά. Με στην καρδιά μου κρύβω τι φώνε όσο δε βγάλανε ποτέ μιλιά. Λεπτό το λεπτά. Κάτι φορά στο μονοπάτι που πατώ τώρα καιρό. Μήπω την ευτυχία βρω. Παρόλο που τριζύρω μου θηρία θωρώ. Δεν μετανιώνω κι α με λένε και οι γονεί μου τελώ. Δεν μετανιώνω ακόμα και που βλέπω να ανεβάζουν εν τη φάντα μου. Σελίστε, οι φασίστε εναντίον του ταχώνω πάντα. Έτσι το μέσα μου λιτρώνω, έτσι το μέσα μου λιτρώνω. Κάθε φορά που ματώνω, τίποτα δεν με φοβίζει. Μπε του όσο το σέρι μου, το χέρι σου αγγίζει. Στα σου δίπλα μου, ίσω αυτό να είναι το μόνο τελικά που αξίζει αληθινά. Γι' αυτό φορέσαν μέχρι και στο νερό τα την κλεπτικά. Βλέπει την αγάπη, αφού στην αγορά κι αυτοί πολιτεάκριθα. Το συναφεί μου είναι ενήλικα. Παιδιά που δεν τρομάζουν, τόσου τέρα του στην όψιμα. Φτύνουνε μέσα στα μούτρα του, παθιούν την κόψη. Και δεν τρέφουνε ελπίδε σε κάτι πέρα του σύμπαντο στα όρια. Περιφερόμαστε στα περιθώρια. Πρέπει να μην αποτελούμε ούτε καν απώλεια. Μα σίγουρα απειλεί και στο δρόμο του εμπόδια. Δεν είναι τρόμο, δεν είναι στην αποχρώση του δρόμου. Αντικατοπτρίζονται μέσα στο στυλό μου. Ανά μοναύα γόνου, ανά μοναύα ψεμάτο κι ανήκια εξισορρόπο τη γειτον εαυτό μου. Ακτ' όνειρο στο λάθος κατά όμω Όμως είναι όνειρο που το τσακίζει κάτω ακάθος Είναι αμοντάριστα κινηματογράφικα σενάρια Που σαν κάποκτω στο πρόσωπο μου hey. Hey να ε, Λοιπόν, κάπως να και σε ένα θέμα που απασχολεί και εμάς το στο το Ραίτ Revolt, ας πούμε, ότι γενικότερα. Τα μέσα στην πληροφόρηση θα ήταν καλό, έτσι πανελλαδικά και γενικότερα, να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ μα και μια επικοινωνία, έτσι ώστε να μπορούμε να βγάζουμε συνολικότερη την πληροφόρηση, έτσι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε όλοι από την ίδια σκοπιά, α πούμε. Και να, έτσι να βγαίνει, να αφήνει, ξέρω και μια παρακαταθήκη στον κόσμο ότι υπάρχει και μια αντίθετη φωνή, ξέρω εγώ, από την καθιστοντική τέλο πάντων, η οποία έχει κάτι να πει. Αυτό, η θέση τη άποψη πάνω κάτω, ποια είναι σε αυτό το ζήτημα, Η, η θέση τη άποψη, νομίζω. Η απάντησή τη, α πούμε, ίσω είναι η ύπαρξή τη για μένα. Ας πούμε. Δηλαδή, ένα μέσο το οποίο ε, είναι θελοντική η, η, η δράση μαζί τη, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι που εργάζονται μέσα σε αυτό, οι οποίοι δεν πληρώνονται, είναι θελοντικό, είναι από τα κάτω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολιτικοποιημένοι και οι οποίοι ε, έχουν άλλε δουλειέ, έχουν διαφορετικέ ε, πολιτικέ καταβολέ, αλλά συνευρίσκονται στο ίδιο πλαίσιο για να δημιουργήσουν αυτό το πράγμα. Σε πείσμα των καιρών, νομίζω ότι η είναι η μόνη επιφημερίδα η οποία ανεβαίνει το τυρά ενώ όλε τι άλλε εφημερίδε κατεβαίνουν και μιλάμε για εφημερίδε που είναι δομημένε με μισοτού όρου, με όλα τα εργαλεία μπορούν να κάνουν για να προπαγανδύσουν το μέσο του. Παρ' όλα αυτά, ένα τέτοιο μέσο με αυτέ τι δομέ και σε αντίθεση με θεωρίε που λένε ότι τέτοια χειρήματα δεν πάνε μπροστά, δεν προκόβουν, δεν έχουν ρεπενδάκι μου μέλλον κτλ., ε, νομίζω η ίδια ύπαρξή τη και η πορεία τη τουλάχιστον μέχρι τώρα, μαζί και με το άνοιγμα του παναδικό, δείχνει ότι τέτοια εγχειρήματα όταν και θέλουν και όταν υπάρχει ανάγκη να γίνουν και η θέληση γίνονται και πάνε πολλές φορές καλύτερα βέβαια όχι με όρους τόσο οικονομικιστικούς αλλά πραγματικούς πιο καλά ακόμα και από τα άλλα υπότιτλοιπα έντυπα τα οποία λειτουργούν όπως τα ξέρουμε. Αυτό περί αυτού. Τώρα όσον αφορά τη σύνδεση των, των μέσων αντιπληροφόρηση. Στο πρώτο πανελλαδικό που είχε γίνει τον Ιούνιο του 2003, ε, είχε γίνει και... Ε, τέλος πάντων, η συνέλευση είχε δύο σκέλη. Είχε, το δεύτερο τη σκέλος αφορούσε κάπως και τη σύνδεση των ε, μέσων αντιπληροφόρησης. Ε, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πάνω σε αυτό γιατί τίποτα δεν είναι ελιγμένο ακόμα. Απλά, ε, η βασική θέση της άπατρη ε, είναι η δικτύωση μεταξύ των μέσων αντιπληροφόρησης. Δηλαδή πώς αυτά θα μπορούν να αλληλεπιδρούν, ε, θα μπορούν να διαχειρίζονται την πληροφορία η οποία έρχεται από τα κάτω και να την, ε, να την δίνουν κοινωνικά, έτσι, να την εξωτερικεύουν. Ε, ας πούμε για μένα ακόμα και αυτό που κάνουμε εμεί τώρα το ότι έχει έρθει συντακτική μιας εφημερίδας αντιξουσιαστικού χαρακτήρα σε ένα αναρχικό ραδιόφωνο και κάπως κουβεντιάζουμε για το πώς ας πούμε, μπορούμε να δικτυωθούμε και να συνεργαστούμε νομίζω ότι αυτό είναι κάπως και η πρακτική... Ε, απόδειξη, ρε, παιδε, η πρακτική του εφαρμογή. Πραγματικά, ότι έχουμε έρθει εδώ και κουβεντιάζουμε και κάπω ανοιγόμαστε ε, με αυτόν τον τρόπο. Αντίστοιχα και το Revolt, ενδεχόμενα με κάποιο του κείμενο, με κάποιο του μπανεράκι, ας πούμε, μπορεί να υπάρξει στην εφημερίδα και να προπαγανδιστεί κτλ. Μια εφημερίδα που θέλω να σου πω ότι θα την πάρει ας πούμε, ε, η, η, η θεία που θα πάει στη Λαϊκή, έτσι, ο μισθωτό, η φοιτήτρια που περιμένει στον ΑΕΔ κτλ. Κάπως αυτή είναι η δυναμή μας και αυτό κάπως πρέπει να, να προωθήσουμε. Τώρα σε, πιο, σε μια πιο οργανωτική φάση. Εγώ πριν, το... πριν περάσει την οργανωτική φάση να προσθέσω λίγο ακόμα έτσι σε ένα επίπεδο πώς θα μπορούσε ένα ραδιόφωνο να βοηθήσει σε μια εφημερίδα. Ακόμα και στη συμπλήρωση γιατί το ραδιόφωνο έχει πιο καθημερινή ε, επαφή με τις αγώνες. Βγάζει το δωλητή δηλαδή πληροφόρηση για καθημερινή βάση νομούμε. Δηλαδή θα μπορούσε ακόμα και αυτό να μπορούσε να έχει εφάνιση στην εφημερίδα. Δηλαδή και ένα κείμενο πάνω στους τοπικού αγώνες ή μια παρουσία των τοπικών αγώνων σε μια μόνιμη στήλη, θα μπορούσε να έχει κάπως μια συνεργασία με την εφημερίδα. Δηλαδή πράγματα και όρεξη να υπάρχει και η εφημερίδα σε επίπεδο να δικτυωθεί ακόμα και με δομέ για να λειτουργούν Άλλα έντυπα, δηλαδή ακόμα και στο να συνεισφέρει σε χειρίματα που κάνουν, που δημιουργούν τυπογραφία ή οτιδήποτε. Δεν μα φοβήσουν οι μπροστάτε. Σαν και από τι Δεν Σαν Παίρνει πεντένε στρωφέ στην Μητρόπολη κινούμε σε στο αέρι σε μορφέ ή φωνέ μα χωρί συζήτηση ψηφασίε φεύγουμε κλώδια από τι γιτονιέ μα τα λόγια, τα φωτιά στην ομαλότητα μιλάμε για σωσταν για νόματα τα πάντα βανούν βρομικά μέσα έτσι μετέμα στο χώματά, τα πόδια μαγειρτά στην τασώματάτα. Πόλα λόγια σημαίνει φτόγια αυτό. Είκοσαι και βάλετε κομμάτια. Σου πίνα το φτιάχνω ο βρόμοι ε. να μην έχει ζυρισμό για χρόνια Εμπρός, είναι μαζί μας ο λαός Εμπρός, όλοι είμαστε ήρωες σαφώς Στον ταξίδι πρός, είναι ελευθερή ανελπώς Μάθε πώς, θα παθήσουμε ενωμένοι διαρκώς Ενόμαστε να μαλίτε που κατακλείζουν τι πλατείες σας Ενώ σιγά σιγά πενδύτε τις ειρηνικές αξίε σα. Με τις οικίε σας Φόβος είναι φωνιά για τι επιθυμίε σα. Μόνο η μαύρη η ειρήνη μου ήδη με φυτήλι που βίνει στη φύλη. Φύρι, φόρα να μείνει στη να χυμηθεί. Στου πει να φυλακή. <Σσυνλίδι> Ερχόμαστε να πιάνουμε του ακόμα ή και πίσω από <Σσ> Από καναλάρχες 100 πατέρες κυβερνούν εργάτες Στο δρόμο μην σας σκύρει, αυτοί σα Κρυμμένοι κινούν τα θόρυβα mm. Καλό φορά, ο παλμού Μάρκες ούτε πόνιμα Στον τις δρίζες, είμαι σπυροκόπημα Μόνοιμα, πέσει γύρω από mm. Όμως κάποια μου κοιμούνται τον ύπνο του, δικαιού σκόπημα. Mm. Ενώ άλλοι για πράξη mm. ουρανός, κεφάλια, χώμα, μας mm. Σταλίζει γεμίσουν τα πιγάτια σα. Βάρσι ακόμα χρόνο για την τα γενιά μα. Δε χάνομαστε. Τα από το φέρμα μα στο μα κιλάνε. Και γενναι, με σκι μαύρε στρεφόμαστε. Δε επιθέσει του κάθε τόσο δεχόμαστε. <Τεστηκοντεύθυπλα> Όσο ακόμα πατάμε πάνω στην ασφαλτό τόσο συνηθίζουμε και πιο πολύ στο φάνατο Ανήκει τη δύναμη των ανθρώπων μα. Είναι που σου ν να Ρετάθινα λεπτό μέχρι το χάραμα Καλή αντάμωση λοιποστάχουν αράδικα yeah. Προσδεύουν στους εφυλάντες σας Είμαστε yeah. ακόμα ζωντανή μπροστά και πίσω από τις πλαττές σας yeah. Και μας φοβίζουν οι προστάδτες σας Και κάπως λίγο να αναφερθούμε και στο ρόλο της εφημερίδας ως ε, μέση των πληροφόρησης στο σήμερα. Γενικότερα και το ρόλο, ας πούμε, και το πόσο μπορεί αυτή να επιδράσει ξέρω, στην κοινωνία, ας πούμε, τι μπορεί να προσφέρει. Ναι. Ε, να πούμε ότι γενικότερα ο ρόλο της εφημερίδας ως έντυπο, όχι το περιοδικό, ως έντυπο η εφημερίδα, στα 150 χρόνια που έχει κυρία δράση έχει αλλάξει ο ρόλος σε, σε, σε πάρα πολύ μέχρι τώρα δηλαδή. Ξεκίνησα σαν το μόνο πρωτογραφικό μέσο που είχαν κάποτε. Δηλαδή, κάποτε έκαναν κράγια να έχουν εφημερίδε και γι' αυτό κάποτε του κυνηγούσαν κτλ. Ήταν άλλο το πλαίσιο. Το μόνο εργαλείο σωστικά, που είχαν όλε τι οργανώσει κάθε τύπου ήταν ε, ε, μια εφημερίδα που πολλέ φορέ την έβγαζαν σε ένα κρυφό τυπογραφείο, στεπόγια κρυφά κτλ. Και, και τη μοίραζαν ε, μυστήρια. Ας πούμε. Και αυτό συνέβαινε μέχρι 1980 έτσι. Δηλαδή, δεν είναι κάτι τόσο παλιό όσο φαίνεται. Ε, σήμερα αντιλαμβανόμαστε ότι η εφημερίδα έχει αλλάξει προφανώς ρόλο και θέση. Δηλαδή δεν είναι αυτό το κύριο, το μέσο, το εργαλείο το οποίο ε, ψάχνει το υποκείμενο, το κοινωνικό πολιτικό να το βρει και να διαβάσει πέντε πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Ε, δυστυχώς η εφημερίδα ε, έχει χάσει την αμεσότητά της πλέον. Δηλαδή ακόμα και σε καθημερινή βάση να βγαίνει στο ίντερνετ η, η, η είδηση ας πούμε... Ε, ε, Τρέχει με τιμή αυτόματα. Πούμε, είτε social media, είτε blog, είτε site. Οι ταχύτητε είναι πολύ διαφορετικέ από τη μια εφημερίδα. Και αυτό εγώ το βάζω πούμε, στη συλλογιστική μου. Ότι okay, έχουμε ένα μέσο το οποίο είναι cult, δηλαδή εφημερίδε είναι καλτήλα και γουστάρω την καλτήλα πάρα πολύ. Αλλά ε, ταυτόχρονα αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι αυτό το οποίο ε, θα περιμένει ο άλλο δεν και καλά για να ε, μάθει τα πράγματα και πόσο μάλλον σε μια εφημερίδα η οποία βγαίνει κάθε δύο μήνε, κάθε φορά τρει, παλεύει να γίνει η άπαξή συγκεκριμένα μηνιαία. Είναι σε αυτό το δρόμο, ας πούμε, υπάρχει αυτή η προοπτική, αν και νωρί ακόμα. Ε, θέλω να πω ότι αναγνωρίζουμε ότι η εφημερίδα έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, ο οποίο έχει υποβαθμιστεί για πολλού λόγου, αλλά και πρακτικού. Το ότι δηλαδή δεν είναι τόσο άμεση, αλλά ταυτόχρονα δεν σημαίνει ότι ο ρόλο έχει υποβαθμιστεί σε βαθμό που δεν χρειάζεται να υπάρχει. Ε, Εμένα, προσωπικά, ας πούμε, με διαφέρει, μ αρέσει, γουστάρω, ε, να πιάνω μια εφημερίδα και να την διαβάζω, να την έχω, ας πούμε, να υπογραμμίζω κάποια πράγματα, να κατάω κάποια άρθρα σε αρχείο, ας πούμε. Ε, με διαφέρει. Ε, αυτό δεν νομίζω ότι η εφημερία θα εκλείψει τόσο εύκολα, αν και ακόμα και σε επίπεδο, ας πούμε άλλων εφημεριοδών, καθιστοτικών, βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεχής ε, κίνηση να πάνε σε, στο ίντερνετ όλα τα πράγματα και όχι να είναι σε έντυπη μορφή. Ε, Παρ' όλα αυτά σε πίσμα και πάλι τον καιρό, ε, η θυραμβεύει, ας πούμε. <laughs> και θα νικήσει, παιδιά. Θα νικήσει η Εντάξει, παρόλα αυτά, εγώ εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι ενώ υπάρχουν, ας πούμε, και διαδικτυακά έτσι, πλατφόρμες αντιπληροφόρησης και είναι απίστευτα ουσιαστικός ο ρόλος τους, γιατί παίζουν ε, ακριβώς με αυτό, με την αμεσότητα. Κάτι συμβαίνει, το μαθαίνεις σε πέντε λεπτά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, το έντυπο έχει άλλη έγλεια, ε, ε, τελείως διαφορετική και πόσο μάλλον όταν ε, ε, σου δίνεται η ευκαιρία μέσω του εντύπου να... Ε, κάνεις πολιτική ανάλυση, δηλαδή σε ζητήματα επικαιρότητας, ίσως... Ε, ε... Κάπω η δυναμική του εντύπου να περιορίζεται. Αλλά σε ζήτημα, σε, ό, όσον αφορά την πολιτική ανάλυση, απόψει, ζητήματα ιστορικού περιεχομένου κτλ. Θεωρώ ότι πολύ πιο εύκολα διαβάζονται από ένα έντυπο. Ενημερώνες, πέφτουν στα χέρια σου γνώμες, απόψει, ζητήματα πολιτιστικά κλπ. Κάτι το οποίο η άπατρης πούμε, το έχει. Και αυτό πούμε, για μένα έχει ε, πολύ μεγάλη αξία. Το ότι μιλάμε για μία ύλη η οποία ναι μεν καλύπτει επικαιρότητα πολιτική, ε, καλύπτει, ε, πολιτικά κείμενα, επιστολές από κρατούμενους, αναλύσεις ε, κτλ. Ε, σου δίν, δίνει χώρο και σε πολιτιστικά με ένα άλλο μάτι, δρόμενα ας πούμε, δηλαδή θέατρα δρόμου, γραφίτι, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν ακούγονται πάρα πολύ. Ε, ακόμα και φιλαθλητικά, επίσης με άλλη ματιά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ας πούμε, και ιστορικά έτσι πάλι με άλλη ματιά, πάντα με, το, με αυτό το στίγμα τη αντιπληροφόρηση. Και συμπληρωματικά πάντα. Και συμπληρωματικά. Στο τίποτα γρίθηκα, περίμενω νέα να μου πείτε μήπως τελικά μάθω αν δεν σκοτώθηκα. Μόνοιχη κινηστή στιγμή και εγώ στο δωδικά. Τη ρίκια αν μετά νιώσα τη λίγη, αν δεν Στο τίποτα γρίθηκα, περίμενω νέα να μου πείτε μήπως τελικά μάθω αν δεν σκοτώθηκα. Χα, ξέρω πως είναι λόγια κι αυτά λόγια που δεν σημαίνουν τίποτα ναι 1-0 είναι με το εγώ μου σαν η συμμάχη τα βάζω με το στάνιό μου Γιατί για κάποιους δε χωράει το αμαλάχη με Ως η αλήθεια να κρύβω μπορώ τον νου μου στύβω μέσα μου Να φάψω τον κακό μου εαυτόν πριν φύγω Υπά θα μείνω μέχρι το τέλος μα είναι από τις ώρες που δεν ξέρω κι εγώ που εδώ σε μέρα σπατώ, μου η ζύγινε τέλνα με το κενό. Που τα πόδια σου πατάνε ουρανό. Εκεί με βρίσκω, εκεί μπορώ. Από χαμηλά, όλου να σα κοιτώ. Και να ξέρω πώ πρέπει να ανέβω. Μα θέλω να σα πω τα βήματα μου. Βήματα που δεν ιονθοφικά. Μ' αφήνουν είναι στη σκιά μου. Το μετά μου, καρδιά μου, δεν με φοβίζει. Είναι η σειρά μου. Κομμάτια μου να μετρού. Να δω τον κόσμο, να πέφτει. Σαν πύργο, μου μπροστά μου. Μου σκεμμένο το χαρτί μου. Χαματώ, μπελδε το πρόη. Και μόλι ξύπνησα το γράφο σε ένα δεκάλεπτό. Μαχάρι το ήχο εύκολο να τα να επανορθώσει. Προ το παράλογο στη ζωή υπάρχουν αναδικαταστάτε στην πέση. Αναδικαταστάτε, ζωέ και πρόσωπα. Υπάρχουν όμω όσο τι κρατάει κάτι ζωντανέ, Οπότε τι καταφέρω και απορώ ακόμα. Μόναση γύρι στιγμή οίτια γκουτι στο βοβί κάτι δίκαια. Μετά νιώσα τη λύκια, δεν λιτρώθηκα. Στο τίποτα τα χρώθηκα. Περιμένω νέα να μου πείτε. Μήπω τελικά μάθω αν δεν σκοτώθηκα. Μόναση γύρι στιγμή οίτια γκουτι στο βοβί κάτι δίκαια. Μετά νιώσα τη λύκια, δεν λιτρώθηκα. Στο τίποτα χρόνια περιμένω νέα να μου πείτε μήπω θέλικά και στη στο τίποτα Και πάνε και αυτά που λέγαμε για τη συνεργασία μεταξύ μέσα τη και γενικότερα. Κάπω θέλω να φρείτε λίγο στη διεθνέ που υπάρχουν να μεταφράσει και ίσω με επικαιρότητα από το Θεωρούμε ότι τα κινήματα και τα χειρήματα μας δεν είναι χώρια ούτε τοπικά, είναι διεθνιστικά. Δηλαδή όπως ε, κάθε τέτοια διάδραση έχει διεθνιστικό χαρακτήρα, ε, έχει διεθνιστικό χαρακτήρα και όπως εμείς είμαι, είμαστε εδώ πέρα και κάνουμε αυτό που κάνουμε, αντίστοιχα υπάρχουν σύντροφοι ε, και αλληλέγγυοι από άλλες χώρες οποίε κάνουν ακριβώς το ίδιο... Ε, κινούν το, την ίδια α πούμε τον ίδιο πλούνα αδερφηπληροφόρηση. Η αδερφηπληροφόρηση δεν είναι κάτι τοπικιστικό, ούτε εθνικό, ούτε χώριο. Είναι διεθνιστικό και οφείλει ρε παιδάκι μου να ανοίξει διάβλου μεταξύ, μεταξύ τη, ώστε έτσι, έτσι, έτσι, να μπορεί να πάει τα πράγματα λίγο παραπέρα. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό ακριβώ, ε, γίνονται κάποιε κινήσει σε πρωτόλιο στάδιο και από την Άπατρι, κυρίω ακόμα σε επίπεδο επαφών, έτσι ώστε ε, να αρχίσει μια ζύμωση και συνάντηση και μια μέλη επίδραση και σε σχέση με αντίστοιχα εγχειρήματα από Σκανδιναβία, από Ιταλία, από Κύπρο, από Ρωσία. Γενικότερα, προσπαθεί, προσπαθείτε, α πούμε, ακόμα και σε αρχικό στάδιο να γίνει αυτή η διασύνδεση μεταξύ των αγώνων και μεταξύ αυτών των εγχειρημάτων. Πρακτικά αυτό γίνεται ε, με. Αρχικά με την επαφή και σε δεύτερο επίπεδο ε, με κείμενα που μας στέλνουν σύντροφοι από το εξωτερικό, τα οποία μεταφράζονται για την εκεί κατάσταση. Ε, τα οποία μπαίνουν στο φύλλο στην στήλη διεθνή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να έχεις ενημέρωση και πληροφόρηση για το τι παίζει σε χώρες για τις οποίες δεν έχεις ιδέα τι κινείται και πώς κινείται το πράγμα, ας πούμε, από συντρόφου σου και να μπορείς αυτό να το έχει και στο εντυπώ σου, έτσι. Δηλαδή, έχουμε yeah. πρωτότυπα κείμενα, άμεση ενημέρωση. Ένα πρόσφατο παράδειγμα ήταν τα γεγονότα στην Ουκρανία και το πάγωμα, ουσιαστικά, το οποίο είχαμε κι εμείς, το τι θα πρέπει να γράψουμε, αν θα πρέπει να γράψουμε κάτι, οι συνεργασίες μας, με την, οι επαφές μας με συντρόφους από τη Ρωσία, που επόμενο, στο επόμενο φίλο μου φαίνεται περιέχει και κείμενο, αν θυμάμαι καλά, ε, το οποίο μας δίνει να είναι αρκετές πληροφορίες για το πώς θα έπρεπε και εμείς τι θέση θα έπρεπε να πάρουμε ε, γιατί θα έπρεπε να αναφερθούμε είναι ένα γεγονός στο οποίο έπρεπε να αναφερθούμε, δεν γίνονται να αναφερθούμε αλλά οι συνεργασίες αυτές, ε, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο βοήθήσαν δηλαδή στο να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται σε μια αρκετά κοντινή σου χώρα Ποιε είναι οι συνθήκε, οι πολιτικέ και οι κοινωνικέ, άσχετα αν θα βγει στην εφημερίδα ή αν θα το μοιραστεί μετέπειτα με άλλου συντρόφου, με άλλε συλλογικότητε για να κάνει δράση τη η εφημερίδα, οι ομάδε ε, τη εφημερίδα, συντακτικέ ομάδε, έχουμε πει ότι το δίκτυο το οποίο υπάρχει σε τοπικό επίπεδο, γιατί καλώ ή κακό με αυτέ τι ομάδε έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο, ότι διατηθόμαστε να βοηθήσει σε οποιαδήποτε κινηματική διαδικασία από δράσεις αλληλεγγύης έως το ενημέρωση, πληροφόρηση, οτιδήποτε. Δηλαδή κάπως η αντιπληροφόρηση δεν έχει πατρίδα δηλαδή έτσι. Mm -hmm. Σίγουρα δεν έχει πατρίδα ναι. τώρα που μοιάζει στην ισορροπία του, σα είμαι με το μετρό Τώρα πλέον αποστάσει όσο παίρνω, εγώ το δρόμο. Μαλλιπέρνου σβάρνα τη τηλεόραση, θα στη μου Μένει μόνο να χαράξει τι εντάσει σε πάση σε θέσει. Κι αν συμφωνήσω μπλοκ, προτάσει πάνω. Μόνο το μοναδικό πτώμα που μάνα. Φρήκε του δρόμου τη βρώμα που κάνε Πατέρα την αλλανά μάνα. Το ζη στο νου σου πω το χώρο το χοντάμα. Και πω κάποιοι που τα χάπησαν, το πίστεψαν τα ε, ακόμα κι δεν πάθει το πλέον. Κολυμμένοι κάτι μέρη. Σε ποσοτητέ όσο τη χώρα σου τα χαίρε, hey. Σε με εσού όσο δεν νιώθει, Τέι hey, hey, μα το okay, G.A. Hey. Ποιε ικανότητε έχω απλά το χάπο, Για να έχει το κάτι παραπάνω. Κάνε με μαθό μάθω. Θέλω συναγωνιστέ, Θέλω του υποκούπιστου πολέμου. Θέλω πρώτα καρδιά με τα τεχνικέ. Κάνω θόρυβο, Μέσα από τον υπογείο φωνέ. Το να στείλω λαβύριθο, Κάνω βίαια δρομέσω. Όπω δεν τελειώνει που τελειώνουν οι ευχέ. Μόνο εκεί που μια πάντα κλείνουν όλε οι πληγέ. Κάνω θόρυβο. Και συχνότητε ακροβατώντα προσωπώ, πάντα το υπόγειο Χωρί όριο, με ένα μικρόφωνο κρατώντα Είναι κουλτούρα όχι εμπορίο Κουτλένου με ροφίο, πριν από τα δύο Πάνω στο χαρτί, βομφέ εξαπολύω Μένω στο τετεινό, τι κι αν είμαι μηδέν, τι κι αν είμαι μείον, τι κι αν δεν προκάλεσα ποτέ την κίνηση Ισχύον και κείνο, yeah, βλέπω στη φάση Μαραμένο βράση και κάτω κα... από την κλάση uh. δεν παίζει πάψη μπάλα Έχω τι νύμε, τι μέσω, γεια μα αλλάζει, τι κλωτσάω Γι' πρόσθεσε, πω σφαίρε σε κουφάλα Παίρνουμε την πληροφορία στα χέρια μας, ενάντια στα η της εξουσίας. Radio Παπάκι, Radio Pavla Rvoy, τη σύστημα που τρέχει φασισμό. Τσακίστε τη φναναζή της Χρυσής Αυγής. Μάτια ή γράμμα βρίσκει. Κατά ποχήλιο σιωπηλά γκισωμένοι ένα ξανάο. Σα γράφηκα ξαφνικά. Από τροχιά στο ποτέ να κατεστραφεί Μηχανία. Εωνία, αδυναμία, ψυχολούσια. Η καθεμάς στην απτυσία, αστεία. Καθέ μου σκέψει, κρύα, ακόμα μία. διάφορια μου λείπει. Η επικοινωνία, νεία. έχω μία πορεία, ως πάντα θα παλεύω. Με πράξη και ουτοπία, ψυχραιμία διατηρώ. Καλαρώνω και σκέφτομαι. Η λύση μέσα μου υπάρχει, και αυτό και δεν δεν σκέψει, τι προβλέψει. Που με θέλανε μια μάστα, χωρί φωνέ και δεν θα χάσαμε. <σχέρω> <σχέρω> <σχέρω> <σχέρω> <σχέρω> <σχέρω> <σχέρω> <σχέρω> <σχέρω> Ότι χάσαμε δυνάμωση κατά τραγούδι που γιάντρεψε. Ότι ο χρόνο πατάλησε και ότι η θλίψη μα πιάλησε. Άσε με, με το χυπικό κατακυλάω. Σκυλιώμενε κάλε που πιάχνουν όσα αγαπάω. Παρτάκια σε κρατά σε κάθε δύσκολο βράδυ. Ένα χάβι μουσική. Λιό. Ο αγώνα πια χωρίζει. Το παιδί μεσά μου ζει. Γι' αυτό τα κόμμα τραγούδαν. Ο σπεδικέ μοναμίσει. Ποτέ δεν ξεχνάω. Ο σπεδικέ μοναμίσει. Ποτέ δεν ξεχνάω. Εδώ συνεχίζουμε την κουβέντα με του συντρόφους από την εφημερίδα Δρόμου Άπατρη, Να πούμε ότι την 5η μεθαύριο στις 6.30 ώρα υπάρχει εκδήλωση της Εφημερίδα στο Άνεφ Αρχών με θέμα την, την ιστορική να την εντογμίσει στις αναρχικές στην ελληνικό χώρο. Και γενικότερα κάπως να πούν οι συντροφοι κάποια πράγματα σχετικά με την εκδήλωση. Ε, αυτό είναι δουλειά της συντακτικής ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ε, φυσικά με βοήθεια από συντρόφους από όλε τι ομάδες, μέσω του διαδικτύου δηλαδή, ναι και, και όχι μόνο φυσικά. Ε, αυτό που θα παρουσιάσουμε την Πέμπτη... Είναι μια ιστορική αναδρομή των ε, αναρχικών εφημερίδων στην Ελλάδα και ξεκινάμε από την εποχή του Όθωνα και κάπως βλέπουμε τα πράγματα μέχρι και το σήμερα. Ε, έτσι μερικά ιστορικά ε, για το πώς ήταν ε, τα πράγματα τότε, τι έπαιζε πολιτικά, ε, σε ποιο επίπεδο ε, ήταν η αναρχική ε, οργάνωση σε αντίστοιχα ας πούμε, σε χρονικά σημεία. Ε, ξεκινάμε από το 1830 και φτάνουμε μέχρι και σήμερα ποιες αναρχικές εφημερίδες υπάρχουν και πώς αυτές ε, δομούνται, πώς κυκλοφορούν έτσι, κάπως, ε, τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Και μέσα στην ιστορική αναδρόμη αναφερόμαστε και σε κάποιες πολύ σημαντικές εφημερίδε, ε, όπως ας πούμε, ή επί που ήταν από τι πρώτε αναρχικέ εφημερίδε ε, η οποία ξεκίνησε στην Πάτρα. Ε, φτάνουμε και σε άλλες, ίσως λιγότερο γνωστέ, γιατί επί επιτραπώ, τα είναι αρκετά γνωστοί, όπω το Νέο Φω και διάφορε άλλε. Ε, καταλήγουμε, α πούμε, στην Αλφα, που είναι αρκετά γνωστή από το 1985 και έπειτα, ε, με αρκετού συμμετέχοντε και από Θεσσαλονίκη. Ε, και καταλήγουμε στο σήμερα κάνοντας μια αναφορά στις, σε όλες τις αναρχικές εφημερίδες που κυκλοφορούν ε, πανελλαδικά για να καταλήξουμε στην άπατρις με απότερο σκοπό να κάνουμε ένα, μια προσπάθεια ε, ανοίγματο και γνωριμίας με το εγχείρημά μας, με το εγχείρημα της διδακτικής ομάδας ε, της Θεσσαλονίκης. Ε, Δηλαδή, θέλουμε μέσω αυτή τη εκδήλωση και τη παρουσίαση που θα κάνουμε να θίξουμε το ζήτημα του αναρχικού εντύπου μέσα στα χρόνια ε, και, και ο κόσμο να μα γνωρίσει ω μια συντακτική ομάδα ενό αναρχικού εντύπου στο σήμερα. Ε, με αυτόν τον τρόπο, προσπαθούμε να κάνουμε και το, και το άνοιγμά μα σε νέα μέλη που ενδεχομένω θέλουν ας πούμε, να συμμετέχουν, σε κόσμο που θέλει να μα γνωρίσει. Ε, και, τα λοιπά. και γι' αυτό ας πούμε, το τελευταίο μέρο τη παρουσίασή μα. Θα έχει να κάνει, ας πούμε, με την άπατρι ως πανελλαδική πλέον, πώς είναι η δομή της σε πανελλαδικό επίπεδο, κάποια από τα πράγματα που σας είπαμε και σήμερα, ε, ποια είναι τα καθήκοντα των συντακτικών ομάδων, για την Ήλη, κάποια πρακτικά πράγματα όσον αφορά τη διανομή, όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση, σε κόσμο που ενδιαφέρεται και θέλει και αυτός να, να συνεισφέρει. Να πούμε ότι εμείς στη Θεσσαλονίκη είμαστε πέντε μέλη ενεργά, ε, ο καθένας, φυσικά, ναι, με τους ρυθμούς και τους χρόνους του. Ε, αν και θεωρώ... Αυτό είναι και η προσωπική μου άποψη, αλλά νομίζω ότι κάπως αριχνεύεται σε όλη την ομάδα ότι για τη Θεσσαλονίκη είναι λίγα τα πέντε άτομα και γι' αυτόν τον λόγο προσπαθούμε έτσι να, να δώσουμε την ευκαιρία σε νέο σε κόσμο που ενδιαφέρεται να μας γνωρίσει πρώτον, να δει αν του ταιριάζει αυτό, να δει πώς δουλεύουμε και τι κάνουμε. Ε, Άμα το κρίνει όσο σημαντικό να έρθει στην ομάδα να συνεισφέρει. Όχι οικονομικά. <laughs> Πρακτικά. Όσο υπάρχει, όσο υπάρχει ζωή Όσο υπάρχουν χώρια Με μαζί, μαζί ω Σωρανό κοιτάει τη γη. Όσο έχει μόνο να στείλει κάθε μου κλινεί Όσο όλοι λόγο ανατέλη και κάθε μέρα τη ζωή Μόλι σε αυτό τον αγώνα, όνοι στο δεύτερο χειμώνα μπροστά στο μυστήριο που μένει άλλη το ακόμα Μόνο στη δίμη του κυκλώνα Μόνο στο τέλο στην αρχή Μόνο εδώ μόνο εσύ Μόνοι μα όλοι και μαζί το αγώνα στο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 Πολύ χάθηκα, γεννήθηκα, μαράθηκα. Από τη στάχτη άφησα. Τα χνάρια που ήταν ανάθηκτα πάτησαν, δεν φτάθηκα στην άλλη. Ακριβώ έφτασα και είδα όσα άφησα. Σε μια στιγμή τα έχασα. Στου κόσμου τα παράλογα, ξελίχθηκαν ανάλογα. Γιώματα με λίγησαν και έτσι σνίγου πήγαιναν. Βρήκα, φύγει στη μουσική. Στη γενναία θα νιώθει. Στο που αλυσίδε που φυλάκισαν, ετονού γυράω πίσω για να δω. Τώρα να μπει και μένα. Κάνω λευκό χαρτί και φαίνα. Δει να γνωρί τα όνειρα. Σκοτώνω, ποτέ δεν τα τα βήματα πολλά που οδηγούν αυτά. Στο και στο μετά και τώρα να ψάχνω σε που από Κάτι που είναι πολύ σημαντικό να υποθεί κατά τη δική μου άποψη είναι το. Το κομμάτι τη δικτύωσης μεταξύ των συντακτικών ομάδων. Αυτό που είναι πάρα πολύ έτσι, ωραίο και θετικό με την Άπατρις είναι ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα δίκτυο ε, ακριβώς για το λόγο του ότι είναι πανελλαδική. Ε, όταν ξέρεις ότι έχει συντακτικέ ομάδε ε, σε Ήπειρο, ε, Βόρεια Ελλάδα, Λάρισα, ε, ε, Θεσσαλία α πούμε, έχει Αθήνα, έχει τα κτλ. Έχει την Κρήτη. Ε, αυτό σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις και να ε, συνδιαλλαγείς με συντρόφους που ζουν τελείως διαφορετική καθημερινότητα σε άλλες πόλεις, με άλλους ρυθμούς, ασχολούνται με άλλα πράγματα και ε, αυτό από μόνο το έχει δημιουργήσει μια ε, συνθήκη δικτύωσης. Ε, και μέσα από αυτή τη δικτύωση μπορούν πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα λόγω των επαφών μας να βγουν πανελλαδικές πρωτοβουλίες, να κινηθούν πράγματα σε επίπεδο πανελλαδικό ε, γεγονός που θεωρώ ότι μας δίνει απίστευτη δυναμική ε, δυναμική όχι ως μέσο, όχι για την άπατρη συγκεκριμένα, αλλά... Γενικότερα ως κίνημα, δηλαδή πιάνουμε κάποιες βασικές θεματικές ε, και ας πούμε μπορεί να υπάρξει η πρόταση αυτή η θεματική να ε, βγει πανελλαδικά, να γίνουν ας πούμε δράσεις πανελλαδικά. Και ξέρεις ότι έχεις συντακτικές ομάδες σε Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, έχεις κόσμο στην Καβάλα που το τρέχει, Λάρισα, ε, Αθήνα, Πάτρα, έχεις ε, το Ηράκλειο. Και απευθείας αμέσως αμέσως σε όλες αυτές τις γωνιές της Ελλάδας μπορούν να σκάσουν ας πούμε, δράσεις, αντιπληροφόρησεις, μικροφωνικές για ζητήματα τα οποία ε, ε, αν πρωτοβουλιακά ξεκινούσαν δεν θα είχαν τέτοια δυναμική. Δηλαδή αυτό... Για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία ε, και το κομμάτι της ε, πανελλαδικής συντροφικότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή ότι έχουμε γνωρίσει κόσμο ε, από άλλα μέρη της Ελλάδας που έχουμε κουβετιάσει για θέματα, ε, προφανώς γιατί... Ε, συνδιαμορφώνουμε και λειτουργούμε στο ίδιο εγχείρημα Αλλά όλοι με αυτή την κοινή συνισταμένη Με την συνισταμένη της δικτύωσης των, ε, των εγχειρημάτων μας Των τοπικών αγώνων Πώς αυτά θα ε, εξωτερικευτούν Πώς αυτά θα κοινωνικοποιηθούν Πώς θα βγουν προς τα έξω Παναλλαδικά και το είναι ότι δεν μένει μόνο στο Πανελλαδικό ότι κάτι αντίστοιχο έχει κερδίσει με τι διεθνέ σου επαφέ. Δηλαδή, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αρκετέ προτάσει για αρκετέ δράσει, είτε από Ιταλία είτε από Σκανδιναβία, για δράσει αλληλεγγύη ή για, κάτι, για περισσότερη στήριξη σε κάποιε αγώνε που μπορεί να τρέφει. Για συνδέσει μεταξύ αγώνων. Ήταν καλή ευκαιρία, που είχε αυτό που είχε γίνει με τον ΟΤΑΒ που είχε ξεκινήσει και με τις σκουριές μια προσπάθεια σύνδεσης. Ε, επίσης, όσον αφορά συγκεκριμένα πούμε, για την εφημερίδα, ε, θεωρώ ότι η δικτύωση ας πούμε, ήδη από την άπατη στην αρχική της Κρήτης. Ας σκεφτούμε ότι ήταν μια ομάδα ας πούμε, που κάνει μια εφημερίδα και βάζοντας κάτω το πρόταγμα της δικτύωσης, ε, Άφησε την ασφάλειά τη και την άνεσή τη. Ε, το έκανε παναδικό, το έτρεξε. Μπήκε σε μια διαδικασία να μπορεί να βγάλει συνεννόηση με άλλου ανθρώπους που αυτό προφανώς είναι και πρακτικά στην αρχή δύσκολο και έφερε προβλήματα και στου ίδιου. Σε, σε πρώτο επέδο έκαναν την εφημερίδα, σε δεύτερο επέδο τον έκαναν κριτική, μετά την έκαναν πανελλαδική και όπω είπαμε υπάρχει μια προοπτική πιο διεθνικιστική κτλ. Δηλαδή και αυτή η δικτύωση ας πούμε, είναι μια διαδικασία που είναι και αυτή ε, σταδιακή, δεν είναι άμεση. Θέλει προσπάθεια, θέλει διάθεση, θέλει άτομα. Ε, και θεωρώ και από την ιστορία πούμε, του συγκεκριμένου εντύπου αυτή η ιστορία υπάρχει. Ξεκίνησε από μια ομάδα και έχει γίνει πανελλαδικό και βλέπει. Η δικτύωση καλώ κακό. Ε, είναι, τα παν, είναι το μόνο που έχουμε βασικά. Γιατί είναι ένα από τα όπλα μα. Αν έχουμε ένα όπλο στη φαρέτρα μα, σίγουρα είναι και αυτό. Και πώ βλέπετε αυτό το πράγμα να εξελίσσεται τώρα μέσα έχοντα δείξει όπω λειτουργεί και οι δικτύωση μεταξύ σα και γενικότερα έτσι το άνοιγμα το πανελλαδικού. Πώ βλέπετε για το μέλλον πούμε, να εξελίσσεται αυτή η άπατρε, Ποιε είναι οι δυνατότητέ τη, δηλαδή. Εντάξει, οι δυνατότητε οι αυτέ οι δυνα... φαίνονται μεγάλε. Φαίνον... Είναι... Παρουσιάζουν δυνατέ. Η διάπατρη έχει στέλνεται και σε Κύπρο και σε Ιταλία και σε Ισπανία συντρόφου και Έλληνε και Ισπανού και Ιταλού που ζητάνε την εφημερίδα και ζητάνε και κόσμο από την εφημερίδα να κάνει άνοιγμα και παρουσιάσει εκεί. Φαίνονται. Προβλήματα υπάρχουν βέβαια σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο γλώσσα και αυτό, αλλά θα το σκέψουμε. Ένα πολύ μακρινό στόχος, μια πανευρωπαϊκή εφημερίδα, Απλώ φτιάχνουμε τις δομές και τη σύνδεση που μπορούμε να έχουμε με άλλα μέσα, έτσι ώστε να βγαίνει μια συνεννόηση, μια πιο στενή επαφή και άμεση δράση, δηλαδή κείμενα να μεταφράζονται να αναφεράμε και πιο πριν, δικά μας να παίζουν σε δικά τους έντυπα με μεταφραστικά μέσα. Και εντάξει, το σε ένα ενδεχόμενο μια πανευρωπαϊκή άπατρη, ακούγεται λίγο πολύ. <Ριζοποίη> <Ριζοποίη> <Ριζοποίη> Αλλά εντάξει, ναι, όπως έδειξε και η, η ιστορία της άπατρη, δεν έχει φραγμού σε αυτό το χείρημα σε τοπικό ή εθνικό ή εχώριο επίπεδο. Και στο κοντινό μέλλον, ας πούμε, η εξέλιξη όσον αφορά τα επόμενα φύλλα, τα επόμενα τεύχη που θα βγάλει η εφημερίδα. Ε, κάπως προσωπικά, ας πούμε, θα μιλήσω, το κομμάτι της εξέλιξης έγινε στην πιο γρήγορη συνδιαμόρφωση όσον αφορά την ύλη, αλλά και τη διανομή, έτσι, το πώς, ας πούμε, η διαδικασία θα αρχίσει να κινείται πλέον αυτοματοποιημένα, Πώ θα κατακτήσουμε έτσι όλοι τα εργαλεία, έτσι ώστε να τρέχει το εγχείρημα αβίαστα. Να βγαίνουν οι ύλη, ύλη, να βγαίνουν τα κείμενα, η εφημερίδα να στείνεται, η εφημερίδα να διανέμεται, τα φύλλα να μην μας μένουν, να μην μας περισσεύουν, να λειτουργεί δηλαδή το πράγμα με πιο γρήγορους ε, ρυθμούς. Γιατί έτσι είναι και οι πόλεις ζούμε, οποίες ζούμε, παιδί μου. έχουν άλλους ρυθμούς. Αλλά, ε, και, και ένα δεύτερο επίπεδο που εγώ θα έβαζα όσον αφορά την εξέλιξη της άπατρης είναι το κομμάτι της αυτομόρφωσης. Γιατί αυτό που είπα και πριν είναι ότι έχεις να κάνεις με μια εφημερίδα η οποία απαιτεί προφανώς ε, στήσιμο, ε, φοβερή γραφιστική δουλειά. Ε, την οποία μέχρι στιγμής λίγοι ε, την κατέχουν και λίγοι την αναλαμβάνουν. Ε, θεμητό είναι πιστεύω από όλους στο μέλλον, ε, αυτό το πράγμα να γίνει κτήμα των περισσότερων. Όποιο έχει διάθεση ε, να μάθει πώς μπορεί να στήσει μια εφημερίδα ε, και είναι μέλος της άπατρης, αυτό το πράγμα να, να γίνει κτίμα του. Έτσι. Δηλαδή ε, όλα να μπορούν να περνάνε από όλα τα χέρια κυκλικά, ε, χωρίς ε, να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ειδικό και το στήνει και το ξέρει. Δηλαδή τα πράγματα να κυλάνε σε επίπεδο αυτομόρφωσης γρήγορα, να ε, κατέχουμε όλες τα εργαλεία να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά εξίσου εύκολα. Ε, να πω ότι υπάρχουν στοχοί και ας πούμε πιο... Ε, κοντινή και πιο τοπική δηλαδή πέρα από τους στόχου της άπατες υπάρχουν και οι στόχοι των συντακτικών ομάδων ε, στην Κρήτη για παράδειγμα η άπατες είναι κάτι επειδή κυκλοφορεί πολλά χρόνια και έχει δικτυωθεί, έχει δομηθεί ας πούμε σε αρκετά καλό βαθμό είναι κάτι πιο έτοιμο, κάτι πιο θεμελιωμένο στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι ακόμα σε αυτή τη διαδικασία. δηλαδή ε, είναι ουσιαστικά και μετά ευθύνη των τοπικών συντακτικών ομάδων το πώ θα καταστήσουν εφημερίδα εξίσου σημαντική στις υπόλοιπες πόλεις και να βάλουν στόχο έτσι ώστε εφημερίδα στην κάθε πόλη να καταστεί και αυτή ένα από τα κύρια μέσα αντίπροπαγανδίσεις την Επίση, ε, έτσι ένα άλλο στόχο, η ΑΠΕΤΗΣ θέλει να κάνει και τυπογραφείο. <laughs> δηλαδή, πάμε και πιο, δεν πάμε στο μπροστά, πάμε στο πίσω, στο ότι να γίνει και μια τυπογραφική αυτονόμηση για διάφορου πολιτικού και, και πρακτικού λόγους, στο επίπεδο και τη. Ε, να εκδίδουμε εμεί ουσιαστικά την εφημερίδα μα. Να μην είμαστε εξε, ε, εξαρτώμενοι από τυπογραφία και να έχουμε αυτή την ε, είδου συμπόρικη σχέση. Ακόμα και σε αυτό, να μπορούμε εμεί να τυπώνουμε με, με τη μία την εφημερίδα μα σε δικό μα μηχάνημα. Το οποίο νομίζω ακόμα σκαριά και έχει δρόμο. Απλά λίγο να συμπληρώσω λίγο το σκεπτικό αυτή τη πρόθεση, γιατί δεν είναι απλά μόνο για να τυπώνει, δηλαδή το σκεπτικό τη άπατρη ε, όταν λέμε για κάτι σε τυπογραφείο ή σε δομέ οι οποίε θα μπορούμε να τυπώνουμε, φυσικά όχι μόνο για την άπατρηση. Ε, όχι μόνο δηλαδή για να τυπώνεται η άπατρηση, αλλά για να στήσει δομέ πραγματικά που θα βοηθήσουν το ε, ξεγερσιακό κομμάτι το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα. Ε, δε, θα, θα ήθελα να αποκλήσω επίτηδες κάποιο κομμάτι του κινήματος, δεν ξέρω γιατί. Ε, παράλληλα να, να συμπληρώσω λίγο στο κομμάτι τη αυτομόρφωσης ότι ε, η αυτοδιάθεση των μελών της εφημερίδα είναι ότι ε, Ό,τι γνώσεις έχουμε, άσχετα αν θα μείνουμε στην εφημερίδα, στην άπατριση ή όχι, είναι να βοηθήσουμε εχειρήματα στην, στην εκάστοτε πόλη, δηλαδή το να βοηθήσεις μια ομάδα σε μια πόλη η οποία δεν έχει τις τεχνικές γνώσεις για να βγάλει ένα έτυπο και να το βοηθήσει να κάνει κάποια μαθήματα αυτομόρφωση ή αυτό που είχαμε κάνει με την επαφή που έχει γίνει με την Κύπρο, όπου τα κόστη του τυπογραφείου στην Κύπρο είναι υπερβολικά πολύ. Ε, το να τυπώσει ακόμα και ένα έντυπο και να το αποστείλει, αν βγαίνει πιο οικονομικά, σε κάποιου που θεωρεί συντρόφου σου, ε, σε κάποιου που ήδη ξεκινά ε, να κάνει κάποιε δράσει μαζί. Ε, το παράδειγμα τη Κύπρου είναι πάρα πολύ γιατί τα παιδιά εκεί αποφασίσανε, ε, είχαν ξεκινήσει συζητήσει για συντακτική ομάδα Κύπρου και ουσιαστικά αποφασίστηκε από τα παιδιά εκεί να κάνουν το δικό τους έντυπο. Σε, πρωτά, σε, σε τα πρώτα βήματα, αλλά σιγά σιγά κάτι είναι και αυτό. Μάλιστα, ρε, εμείς εδώ θα είμαστε να βοηθήσουμε τελεσπάνω να ευοδοθούν και αυτοί οι στόχοι που έχετε, που έχετε σαν συντακτική ομάδα της Σαλονίκης. και τα βλέπουμε ελληνικότερα. Στο ράφι που μάθανε να κάθονται, παίρνουν μαζί του σκέψει. Σαν αποσκευέ, μέσα σε βαλίτσε που μέχρι εχθέ ήταν κενέ. Τι ψάχνει, οι δρόμοι χωρίσουν και απομακρύνονται. Τι θε, ποιο πιάζεται, αυτέ. Σπίνονται σαν τα τσιγάρα στιγμέ. Δεν ακούω τι μου λε. Στη σταματημένη στι τροφέ, όλοι μοιάζουνε. Ω πότε θα σοπαίνουν, άραγε. Ω πότε στη μάχη, βαλένουμε τον ύπνο, τάρατε. Οι πιο πολλοί πεθάνουν. Διπλανού του πριν πεθάνουνε. Χαμογελούν πανα από Σανουνε. Ο τη γη που εξαφάνιση. Στην άνοιση, τροπή τροφή θα γίνει ο κόσμο. Όλο δεν μα φτάνουνε. Στατικέ ψυχών εντάσει. Οι μένουν κι αν αφημιάσει. σε φωτό. Μέρε από το παρελθόν θυμίζουν βήματα προ την απάθεια. Μη με κοιτάς, αν δίνει μόνο στο Βλέπει και ακούς, πίσω απ το γυαλίνο, χνόμονα, από το γυαλινογνώμο να απότομα. Πήρε Σαν να γελόμουν για χάρη σου. Κάντο κομμάτι σου. Κι α σε μένα παρά να που μάλλον θα ερχόμουν. Οι ζωέ μα αυτερά μέσα στον άνεμο πλανιούνται με στοπάνικο. Τρεχούνε πάνω κάτω. Τι και να είναι το με βλέπει. Είναι που πολλέ φορέ παπτοπαλεύω. Νάμε ενώ πάντα θεμέλιο. Α σε λεπτό. <Ροί> Εικόνε είναι τα πάντα γι' αυτό λένε πολλά. Στίγματα φύλουν κάθε τι μοναδικά. <Ροί> Στην πορεία μα το μέχρι Σήμερα λευκό καμβά με δράμα τη <Ροί> ε, μέχρι το τέλο. Εικόνε είναι πάντα αυτό λένε πολλά Στιγμάτα φύτικα κάθε τι μοναδικά Στης πορείας μα το μέχρι σήμερα Λευκό καμφά, με δραματίστροφα Φύνω το ροματισμό μου να πεθάνει μέσα στο ρεαλισμό. Με ένα σάλτο από το τέταρτο στο πάτωμα. Δεν ξέρω τελικά να αξίζει κάτι. Υστερά από τόσα άτομα που γύρισαν την πλάτη. Δυστυχώ ή ευτυχώ έμαθα να φυλάγω. Μα από κάθε τύπο άρχισε στην αρχή γιατί καλοί πολλέ φορέ πιαινούν εσκάτι. Το ψέμα είναι τροφή. Απομάκρυνση μέσω του έχω από τα λάθη. Αγκαλιάσαι με μόνο να ξέρει το ποιο είμαι. Να ξέρει τι σημαίνει. Αγκαλιά και λέξη μήνε. Κοίτα στα μάτια και αμαδεί τον εαυτό σου. Κάπου μέσα του η τη ψυχή σου γίνε. Ναι, μέσα από την κριτή του φανάντου τα χαράτα με αναδειώνονται σε τύπου μη μου άδουσε. Τύπου που πόλεμοι, ο κόσμο του πάντου. Φαντάζει μόλυνση, χάνω το μυαλό μου κάπου κάπου. Η δύση σημαίνει πλέον παρά παραπληροφόρηση. Η αλήθεια μα βαρέθηκε και δηλωσσοποχώρηση. Ανθρωποί με τσίκ και κώδικα στην νόηση Ενέργεια ζητούν σε καλώδια για επαναφόρτηση. Πιωφουνώνω όταν λειτουργούν στη δόνηση. Είδαν το συμφέρον και πατήσαν καταχώρηση. Εκπέμπο, κάτω από το κάτω τα τεπίδη. Εδώ που στο σωρό ο λόγο γίνεται εκφώνηση. Κοινωνία, άρα μη φεύγει. μέσω το πιο καιρό να αγώνα στο τερεν ν, ν. Αρμονίζοντας θεού και δαίμονε. Εκεί που άλλοι κοιμούνται σε κούντε και αλλιεί Αναγνώριση, είμαι ό και λέγομαι. <σχει> με παρότι τρέφομαι, στον κίνδυνο των νου σου γιατί φταίχομαι. <σχει> Τι και έρχομαι. Όσο έχω στη ζωή μου, θα τη <σχει> Με τραμαντίστροφα λεπτά hey, Μέχρι το τέλος Οι εικόνες είναι τα πάντα γι'αυτό λένε πολλά Στιγμάτα αφήνει κάθε τι μοναδικά Ας της πορείας μας το μένει σήμερα λευκό με τραμαντίστροφα λεπτά mm -hmm. Με τραμαντίστροφα λεπτά Ως πότε θα σωπαίνουν άραγε Ως πότε στη μάχη θα μου τον ύπνο να γράττε Την φύλη γίνε έρχομαι Μέχρι το τέλος Οι είναι τα πάντα Γι' αυτό λένε πολλά. Στίγματα κάθε τι μοναδικά. στις πορεία μα το μέχρι σήμερα. Λευκό καμβά με τραυματίστροφαλετά. Ε, μέχρι το τέλο. Εικόνε τα πάντα, γι' αυτό λένε πολλά. Στίγματα φαίνει κάθε τι μοναδικά. στις πορεία μα το μέχρι σήμερα. Λευκό καμβά με τραυματίστροφαλετά. Radio Revolt, ελεύθερο αναρχικό ραδιόφωνο, αντιόφωνο. 3w και λίγο για το πώς πάει η πολιτική δημοσίευση τελικά στην εφημερίδα και γενικότερα τι παίζει από, από μόνιμες στήλες ξέρω το μόνιμα θέματα ασχολείται... το... ασχολείται... τα οποία ασχολούνται το κάθε τεύχος ε... κάθε φορά ας πούμε. Εμένα δεν μ' αρέσει να το λέω πολιτικ πολιτική δημοσίευση πάντως θα το πω και αυτό ε... Λοιπόν, στην Άπατρης δημοσίευονται κάπως με σειρά προτεραιότητας, ας πούμε, πρώτα και κύρια, η άρθρα επικαιρότητα. Ε, μετά έχουμε τις ε, αναλύσεις, ε, αποόψεις, ας πούμε, έχουμε ε, ιστορικά, έχουμε αναδημοσιεύσεις, ε, ε, βασικά μάλλον πρώτα αναδημοσιεύσεις και μετά επί τα ιστορικά. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και κάποιες στάνταρ στήλες, ε, οι οποίε δοκιμάζονται, είναι οι στήλε στον δρόμο, που είναι τα ζητήματα τη επικαιρότητα, με άρθρα από όλε τι διδακτικέ ομάδε του επιστοπλίστων. Ε, βέβαια, οι στήλε μπορούν να αλλάξουν, δηλαδή, κάπω κάνουμε θεματικέ. Αν έχουμε άρθρα για περιβάλλον, μπορούμε να γράψουμε περιβάλλον, ας πούμε, ή αντίστοιχα, καταστολή κτλ. Όπω, α πούμε, το, το φύλλο 25 που έχω στα χέρια μου εγώ τώρα. Ε, στάνταρ στήλε, ε, φιλαθλητικά. Μπορεί ας πούμε, σε κάποιο φίλο να μην υπάρχει, αλλά γενικά υπάρχει σε μια σταθερή βάση. Μουσικολογικά, είναι αυτό που λέγαμε πριν για το κομμάτι το πολιτιστικό, το οποίο μεταφέρεται με, ένα άλλο, με μια άλλη σκοπιά, ένα άλλο μάτι. Έτσι, do it yourself, ας πούμε, δισκάκια και τέτοια πράγματα. Ε, η τελευταία σελίδα, η οποία είναι πολιτιστικά, με ποιήση αναφορά σε κάποιον πίτη, η άρθρα, ξέρω εγώ, τη διάφορα τέτοια πράγματα. Ε, έχουμε μόνιμη στήλη φυλακές που είναι κυρίως επιστολές από μέσα, αποκρατούμενους ή ε, αναλύσεις δικές μα πάνω σε συνθήκες φυλάκησης, ας πούμε τώρα για υψίστης που θα μπει στο επόμενο. Ε, και στο σαλόνι, δηλαδή έτσι όπως ανήκει στην εφημερίδα ακριβώς στη μέση, είναι ε, τα άρθρα της κεντρικής θεματικής. Κάθε τεύχος, διαφορετική κεντρική θεματική. Στο επόμενο έχουμε τις εκλογές. Όπου θα έχει άρθρα πάνω σε αυτό. Ε, Αυτά το επιτοπλίστων. Ήθελα να πω λίγο για το εξώφυλλο, ότι είναι το τελευταίο πράγμα με το οποίο καταπιανόμαστε. Κυρίως πάντα παιδί, προσπαθούμε να έχει έτσι μια χρειά επικαιρότητα με ένα τύπο τσιτάτο, το οποίο θα είναι έτσι δελεαστικό για κάποιον να το διαβάσει. Έχουμε, ας πούμε, τον υπέρτιο κάθε φορά τη Εφημίδα και ένα μικρό κειμενάκι το οποίο μπαίνει για το εξώφυλλο, το οποίο ή μπορεί να είναι ξεκίνημα άρθρου, α πούμε, ή, ή και όχι ανάλογα. Αυτά νομίζω ότι δεν ξεχνάω κάποια άλλη στάνταρ ε, στήλη. Α και τα διεθνή. Τα διεθνή τα οποία διαρθρώνονται με το κυρίω με τον τρόπο που είπαμε. Δηλαδή μα στέλνουν σύντροφοι από έξω και μεταφράζουμε ή παίρνουμε αναδημοσιεύουμε κείμενα που βρίσκουμε σε blog site κτλ. Και απλά να πούμε ότι τα διεθνή κάθε φίλο διεκδικούν όλο και περισσότερο χώρο, όλο και πιο δυναμικά, ε, συνεχόμενα στην εφημερίδα, στην εκδοσή Καθώ όλιο άλλαξε σκέψη ψηράραξε στην Γαλλίνη, θυγώντας από το τέλμα, πετάξαμε στον ουρανό. Αδιαφορώντας για ό,τι άλλου αφορά, δεν κάνουμε τη διαφορά. Εκφραζόμασταν απλά, μόσα πράγματα κατάμα ακόμα αληθινά. Μέσα μας, υπάρχει ομορφιά, κοιτά τον ήλιο. Πώ πετάει ψηλά, από τον μπάλκον, σου ξανά και σου χαμογελά. Ανέμο φύση, και σάρωσε και σήκωσε, και ανήψωσε. Το είναι μου αυτό, κρεμώ, τον και πάλι πίσω. Να με πίσω, να με σότι Στην καρδιά μου μέσα υπάρχει, ακόμα, μη με πείσμωσε. Το νου μουσ, Φαίρουνε του ραντού, γυρνάει. Mm -hmm, στα μαπιά, μου μορφέ, νεκρό, παντού, γυρνάει. Παντού, η ψυχή. Αυτού του ελεύθερου, τρελού, μικρού, μαγειλέ. Το Δεν το του πνίγουν, φίγουρε και κρυμάσε κάτω. Σπέριν, μολύνουν, Την κατ' έγκριν, αξίζουνε. στα γυαλιά, τι πάντα να καταστρεφτίσουνε. Κάτσουνε, ροβίστη, του, αφέντε, από πρέπει να γίνουν, Απλα κοίταξε το ήλιο, κοίτα πώς πετάει Σιγά πηγαίνω σε τόπους που θυμίζουν να περίουν μου σογραφιά Πηγαίνω εκεί που πιάνω, πού... Πού μπορώ να φτάσω Ένα βήμα πιο κοντά με ανθρώπους πρόσωπό μου σινατάνε τη χαρά Απλα κοίταξε το κοίτα πώς πετάει σε τόπους που θυμίζουν να περίουν μου σογραφιά Κοίταξε που στο πρόσωπό μου χαρά Για δεν τον βλέπει, μη φοβάσαι. Αύριο πάλι θα χαράξει. Αύριο πάλι χαραυγή θα είναι εκεί. Δεν θα ξεχάσει. Να σε εκεί να θυμηθεί. Να σε πιστό και γενναιόδωρο σε όσα σου έχει στάξει. Μην λιπάσω, σοβολά να πολεμά. Να μην ξεχνά ότι χαθεί. Δεν θα χαθεί αν δεν τα αφήσει. Γι' αυτό τα κρυάδικα μη γύσει για όσα σου έχουν αφήσει. Νοσταλγία διαπηγή δεν δίνει. Δεν είναι λύνει. Λοιπόν, δεμένο με μείνει. Σπετά ψηλά και μακριά. Κοιτά τον ήλιο και αν λείπει. Βρες κάτι άλλο για σένα. Βρε κάτι άλλο να δίνει. Έχει ο κόσμο ομο ομορ ε, έχοντας λοιπόν την άμεση επικοινωνία με τον κόσμο μέσα από τα μοιράσματά σας και με κόσμο που ε, δεν έχει πάρει την πρωτοβουλία δηλαδή δεν, δεν έχει κάνει συνειδητά την επιλογή να ψάξει τη συγκεκριμένη εφημερίδα και ίσως δεν είναι και πολύ κοντά σε αυτήν την πολιτική, ας πούμε, οπτική. Ε, πώς είναι η αλληλεπίδρασή σας, τι, έχετε, τι εμπειρίες έχετε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θα έλεγα ανάμεικτε. Υπάρχουν ε, φάσεις που μπορεί ας πούμε, να μοιράζουμε και ο κόσμος να τη ζητάει. Ε, και άλλες που μπορεί να τη δίνουμε και να... Ε, να μην την παίρνει ο άλλο, να την πετάει λίγο παραπέρα κτλ. Τα, τα, τα κλασικά πράγματα που ε, συμβαίνουν νομίζω και σε κάθε μοίρασμα. Ε, υπάρχει ναι, αυτό το. Ένα, κά, κάτι που αξίζει να το πούμε νομίζω, έτσι, το, το λογοπαίγνιο «Άπατρις». Προφανώς δεν έχουν συνηθίσει <laughs> την ιστορία. Ε, στο Ηράκλειο υπάρχει μια εφημερίδα η οποία είναι καθεστοτική και λέγεται Πατρί. Οπότε τα παιδιά, όταν είχαν φτιάξει την άπατρη, προφανώς το κάνανε στοχεύοντα ακριβώς αυτό, έτσι, στο κοροϊδευτικό, ότι, ωραία, υπάρχει η πατρίς, η οποία είναι καθεστοτική, πάρα πολύ ωραία, εμεί φτιάχνουμε την άπατρις. Ε, μπορώ να πω ότι αυτό το συναντάμε κι εμείς εδώ ακόμα, ότι, ας πούμε, μπορεί να ε, πάμε σε μια λαϊκή να κάνουμε ένα μοίρασμα, την αυτοπατρίς, πατρίς, ε, ξέρει ότι πρέπει να πεις ότι όχι, είναι άπατρη, ας πούμε, είναι ένα έντυπο με άλλα χα ναι, κάπως αυτό, είτε θετικά είτε αρνητικά, την παίρνουν όμως για την εφημερίδα, κατά κύριο λόγο την παίρνουν. Ε, εντάξει, μπορεί να σε ρωτάνε και κυρίως σε ρωτάνε όλας δηλαδή ποιοι είστε παιδιά, πώς βγαίνει κτλ. Δηλαδή εμένα τουλάχιστον ε, με έχουν ρωτήσει σε μοιράσματα Επίση, ε, στόχο τη Εφημερίδα, ε, ο λόγος μάλλον που δεν μένει μόνο σε στέκες εκαταλήψεις και δεν μοιράζεται μόνο χέρι-χέρι σε συντρόφους, είναι ότι ακριβώς ε, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, έχει κοινωνική απέθυνση. Μας ενδιαφέρει, ρε παιδάκι μου, ακόμα και άνθρωποι, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν συγκλίνουν με πολιτικά, να διαβάσουν ε, πέντε γραμμές ένα άρθρο κάτι, να, να ξέρουν ότι υπάρχει αυτό, να ξέρουν ότι κληροφορεί, να διαβάσουν κάτι... Ε, Ενδεχομένω να πάρουν και κάτι. Ε, στόχος είναι να μην αναπαράγει μόνο μια συγκεκριμένη κουλτούρα που θα αναπαράγεται ανάμεσα σε αυτούς που τα παράγουν, αλλά να ε, βγαίνει προς τα έξω και να απευθύνεται σε κόσμο ο οποίο ε, ε, είναι πιο random, παιδάκι μου, είναι πιο άσχετο με το θέμα... Ε, άρα σε ποια σταθερά σημεία της πόλης ας πούμε, μπορεί, σε ποια στέκια, σε ποιους χώρους μπορεί κάποιος να βρει την άπατρη. Ε, την εφημερίδα μπορεί να τη βρει σε όλα τα στέκια καταλήψεις, ελεύθερους χώρους ε, της Θεσσαλονίκης και γενικά της Ελλάδας από τις συνταχτικές ομάδες. Κυρίως η εφημερίδα έρχεται στο άνε όπου και εμεί κάνουμε τις συνελεύσεις μας. Ε, και πέρα από αυτό, υπάρχει σε κάθε, προσπαθούμε να μας, σε κάθε πορεία να μοιράζεται εφημερίδα σε λαϊκές, οίκα, ο ΑΕΔ όπου υπάρχει κόσμος Γιατί όπως προαναφέρθηκε η εφημερίδα δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση, στοχεύουμε περισσότερο σε κόσμο που είναι έξω από αυτό όλο ε, Ε, ωραία λοιπόν, πάνω κάτω αυτά είχαν να μα πούμε πέρα τα παιδιά, και μα δάσα λίγο ένα στίγμα του πώ λειτουργεί η εφημερίδα και το πώ. Τι ρόλο επιτελεί η τη λειτουργία της και όλα αυτά. Ε, τους ευχαριστήσουμε εδώ πέρα από το Radio Revolt και να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε κάπως έτσι να, αυτό που είπαμε και τη δικτύωση να... Αυτό, ναι. <laughs> Και αυτό είπαμε την 5η 6.30 ώρα είναι η εκδήλωση των Άνε τη της Άπατρης, για τις αναρχικές εφημερίδες στον ελλατικό χώρο. Και μετά υπάρχει η καφάνη ενίσχυση ε, του Φίλου 26 με ανοιξιάζεται το cocktail bar. Ε, γιατί είπαμε δεν, για να μην τα βάλουμε την τσέπη μα όλα Είπαμε έτσι να γίνει και μια τέτοια φάση Ωραία. Ε, Αυτά Ευχαριστούμε τα παιδιά Αντίο σας Ολάου σας πίνανε, το φως ή ομορφιά Ρυζω σε στην καρδιά, ναι...Πετάξαμε ψηλα Και καταφέραμε τον ήλιο να άκυξουμε ξανά Με Ματία ανοιχτία, το νύχτα μακριά Ολάου σας πίνανε το φως ή ομορφιά Ρυζω σε στην καρδιά, πετάξαμε ψηλά Και καταφέραμε τον ήλιο να άκυξουμε ξανά Με Ματία ανοιχτά, το νύχτα μακριά Ολάου σας πίνανε, το φως ή ομορφιά Ρυζω στην κα Υπότιτλοι AUTHORWAVE